Καλό μεσημέρι φίλε και φίλοι, καλή εβδομάδα, εκπομπή ΑΕ, ΑρτεΦΕΜ στους 90,6. Δημήτρης Καζάκης και Γεωργία Μπάστα, μαζί σας έως τις 2.30, όπως κάθε μέρα βέβαια. Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, 14 Ιανουαρίου σήμερα, και η αρχή μιας νέας εβδομάδας, η οποία μπήκε με πολύ θόρυβο τα ξημερώματα. Λοιπόν, όποιο έχει πληροφορίε, εμεί θα συμβάλλουμε στο έργο τη αντιτρομοκρατική. Έχει δώσει έχει. κάποια νούμερα. Σα δίνουμε κι εμεί ένα νούμερο. Όποιο έχει πληροφορίε για το ποιο έβαλε τη σφαίρα στο γραφείο του Πρωθυπουργού σήμερα, στα γραφεία τη Νέα Δημοκρατία, στο 54-344. Τέσσερα ε... έβαλε. Θα σε ενημερώσω. Α. Εσύ δεν ξέρει τίποτα, δηλαδή δεν μπορεί να στείλει μήνυμα. Όχι. Λοιπόν, επειδή οι ακροατέ μα όμω είναι πάντα ενημερωμένοι δηλαδή, και είναι ψαχμένοι. Ναι, παιδί μου, έχει μια σφαίρα βρισκόγραφη ε, του δώρο. Ολόκληρη. Έτσι μα είπαν. Ε. Ολόκληρη, εμεί δεν ξέρω τα περισσότερα. Ε. Ξέρω ότι είχε μια σφαίρα και όπω είπε και ένα συνάδελφο, ήταν σφαίρα με μήνυμα. Με Εάν ουσά. ξέρετε και το μήνυμα που έγραφε η σφαίρα, επίση το δεχόμαστε και αυτό. Λοιπόν, επάνω. Τι σφαίρε τον πόλεμο που γράφανε πάνω, <συσκλή> πάνω... να Δεν ξέρω γιατί αυτή η Σαμάριου. Στο 54344 επάμ κενό και στέλντε μα ό,τι πληροφορία έχετε ε, με κάθε εμείς ε, έτσι εννοείται θα κρατήσουμε, τα, ε, θα είστε ασφαλείς, mm. δεν πρόκειται να πούμε από πού μας έχει έρθει πληροφόρηση, ε, να βοηθήσουμε κι εμείς σε αυτό το έργο. Έχει Διότι και απειλείται η δημοκρατία. Με... Απει... Ρευε, απειλείται. Δημήτρη, σε παρακαλώ. Έχουμε δημοκρατία. Απειλείται η δημοκρατία. Ναι. Λοιπόν, ε, α, με, η η επίθεση με τον Καλάσνικοφ πώ έγινε. Α, αυτό... Μα και αυτά, ό,τι ξέρουν οι φίλοι να μα τα στείλουν να τα μάθουμε, να πληροφορούσουμε κι εμεί την τρομοκρατική. Η τρομοκρατική, δηλαδή πώ διαπίστωσε ότι είναι Καλάσνικοφ. Μήπω έλειπε καμία αυτινή Υπάρχουν... και ένα Καλάσνικοφ, ξέρει από αυτά τα που είχε και ω δείγματα. Έχει χαθεί κάτι. Κάποια ε, έχουν, έχουν χαθεί κατά καιρού, έχουν κλαπεί. Πώ καταλαβαίνει κάποιο ότι από Καλάσνικοφ και μάλιστα μερικέ ώρε μετά την χρήση του. Από, το, από τα σημάδια που έχουν αφήσει σφαίρε. Στο στρατό μαθαίναμε το εξή: Το εκκούσαμε από δύο τρόπου. Πρώτον, η ιατροδικαστική εξέταση ναι. που θελει είναι 24ωρο. Mm -hmm. Άρα αποκλείεται. Εκτό κι αν έγινε με kit. Δεν ξέρω. Ναι. Δεν ξέρω να υπάρχει. Ή από τον ήχο του όπλου. Ναι, ε, κοίταξε, πρόσεξε. Ναι. Έχουμε αυτόπτο μάρτη. Μου ξεχνάνε ότι είναι αστυνομική οι οποίοι. Οι καλικές, οι καλικές είναι όπλο 762. Χρησιμοποιούνται πάρα πολύ ευρέω. Ναι. Πρέπει να γίνει ιατροδικαστική για να βρουν. Να σα πω εδώ δύο στοιχεία τώρα. Προσέξτε να σα πω δύο στοιχεία. Υπάρχουν αυτό που τι μάρτυρε. Δηλαδή, να πω οι αστυνομικοί που ήταν φρουρά στα γραφεία τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Οπότε υπάρχουν κάπου εκεί που ήταν. τα καλάσικα μέσα στα 70 μέτρα. Λέει. Και το δεύτερο, υπάρχουν κάμερε γύρω-γύρω σε αυτό το κτίριο. Υπάρχει και είδα ένα υπτάμενο καλάσνικο που να γουμνάει από μόνο του. <laughs> λοιπόν. Με και yeah. ο περιπτώσα από πίσω που λειτουργεί 24 ώρε το 24. Α, ήταν γωνια... και ο περίπτωμα στη γωνία. Και η Καντήνα. Είναι το γνωστό κρατικό χαφιάτικού τύπου. <laughs> Υπά... <laughs> Πάντω, επειδή μου υπάρχουνε μάρτυρες. Εκεί, βιβα... υπάρχουν μάρτυρε. Και τι ευβαγαν, υπάρχουν μαλλιώ και Και ένα περιπλανόμενο καλάσνικο, που να περιβέψει. σε λίγο θα μάθουμε και πιο καλάστικο φύνε. Α. Ναι, θα, θα το σύγχρονη θα υπάρξει. Ναι, ναι. Αν νερόσκο, αλβανικό ή κινέζικο. Εγώ, επί... Αν είναι ΑΠΑ 49, δηλαδή Αμερικάνικο. Τι, και τι σημασία. Γιατί έχει. η μισή παραγωγή καλάσνικοφ παγκόσμια γίνεται στα αμερικάνικα εργοστάσια. Ναι, βέβαια, αλλά θέλω να... δεν τα έχουν μόνο οι καλοί, τα έχουν και οι τρομοκράτε τα καλάσνικοφ. Ακριβώ. Ε, Όχι, τα έχουν μόνο οι τρομοκράτε. Κράτητε αντιτρομοκρατικοί. Ναι, τα έχουν μόνο τρομο. τρομοκράτε. Ναι, ναι. Θέλω ναι. να πω ότι ένα... το όπλο. Εγώ φτιάχνω όπλο. Είναι μια βιομηχανία όπλου. Πηγαίνει και σε καλά και σε κακά χέρια. Αυτό όμω. Πηγαίνει παντού. Δεν μπορώ το έλεγα. Δεν ναι, είναι κάτι ιδιαίτερο. Όπω το γλυφιτζούρι. Ναι. Το βγάζει σε κονδύλια από ένα καλάσνικοφ. Δεν είναι δύσκολο. Έχι δεν τότε. την είδε, συγγνώμη, τη μαμά του παιδιού που πήγε στην Αμερική και σκότωσε πριν ένα μήνα πριν τι γιορτέ που Με καλά, παιδάκια που είχε καλάσνικο στο σπίτι τη. Ανέα. Αυτή μεγάλωσε τα παιδιά τη με καλάσνικο. Τι Εγώ τώρα, στην Αμερική είναι... πάντω είχα δει πάρα πολλού Έλληνε ομογενεί. Ναι. Οι οποίοι δεν είχαν απλά καλάσνικο. <laughs> είχαν το πολεμικό καλάσνικο του κόκκινου στρατού με γεμιστήρε πάνω από χίλια σφαίρε. Δηλαδή αυτό το πράγμα το είχε στρατό δεν τώρα. <laughs> λοιπόν, <laughs> Εξοπλισμένη, τα παγκόσμιο. Και μόλι είχα, <laughs> ναι. <laughs> και μόλις, ξέρω, είχα μόλις απολυθεί από το στρατό, οπότε είχα πάει στι ΗΠΑ και είχα νοπέ και τι εμπειρίε. Γιατί υπηρέτησα και σε, σε αποθήκε στρατιωτικού υλικού. Οπότε ξέραμε λίγο πε, κάτι περισσότερο έτσι, οπτικά. Μου λέγανε σε παρακαλώ ρε φίλε, να λέει, τώρα, έχεις, αποστατώ, μπορεί να με βοηθήσει να το λύσουμε για να του δώσουμε το όπλο. Τώρα, mm -hmm. τι το θε αυτό το όπλο. Mm -hmm. Καταρχήν το, το αγόρασε. Α, μου λέει, έλα να σε πάνω σε. Να δεις, είναι, να δει. είναι εύκολο. Να. Και πήγαμε σε ένα κατάστημα ας πούμε, όπου είχα α, την ηλίθια ιδέα να γιατί να γιατί ένας φίλος μου και ο κουμπάρος μου ο φίλος και κουμπάρος μου ε, ήθελε οπωσδήποτε να του φέρω ένα όπλο από τις ελληνικές πολιτείες, α. ρέπλικα όμως. Να. Λοιπόν, πάω λοιπόν σε αυτό το κατάστημα το οποίο ήταν περίπου σαν το μισό μηνιόν σε ύψος. λοιπόν. Και το ρωτάω, σε παρακαλώ, μισθόλια ρέπλικα έχετε. Με κοιτάει αυτός, What? μου λέει, τι, τι ρέπλικα, το λέω, ρέπλικα είναι απομιμήσεις. <Ρέι Ρέι αιάν> λοιπόν, κοίτα γύρω σου, μου λέει. Πού ήρθος να έχεις <Ρέι> γύ γύρω μου και βλέπω, ας πούμε, όλα τα καλά του κόσμου, θα μπορούσε να εξοπλιστεί μια ταξιαρχία εύκολα, <Ρέι αιών> από μπαζούκας μέχρι όλμους. <Ρέι αιών> λοιπόν, ε και μου λέει, να έχεις όλα αυτά το αντίγραφο, τι το θέλεις <laughs> <laughs> αυτό το πράγμα. <laughs> ναι. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν είναι πολύ εύκολα αυτό με αυτή την έννοια το λέω. Ναι, Τώρα, πως βρήκαν εγώ πάντως, επειδή το άκουγα, πως βρήκαν αμέσως ότι είναι Καλάζνικοφ προσωπικά και δεν μπορεί κάποιο δημοσιογράφος να του ρωτήσει. Μπορεί να υπάρχει εξήγηση, απάντηση δηλαδή δεν, δεν, δεν θεωρώ ότι βρήκαμε τον Δάβρο τον πιάσουμε τα αγκένατα να του ρωτήσει τι ο δημοσιογράφο. Κύριε Τσατσορμοκρατική, σα παρακαλώ, yeah. μπορείτε να μου εξηγήσετε πώ καταλάβατε μέσα σε δύο ώρε ή αυτό στιγμή το συμβάν ότι αυτό είναι καλάστικο. Καταρχά, δεν έχουμε τέτοιε απορίε. Οι δημοσιογράφοι σήμερα έχουν άλλε απορίε από το πρωί. Αυτό δεν έχουν αυτή την απορία. Λοιπόν, οι απορίε, ή μάλλον δεν είναι απορίε, είναι τοποθετήσει. Yeah. Πριν πω αυτό, θέλω να πω και ένα, ένα πράγμα και μια υποσημίση. Έτσι, ένα αστερίσκο. Yeah. Yeah. Yeah. Είμαστε καινούργια χρονιά. Ναι. Yeah. Γενάρης μήνα. Δεν mm. ξέρω αν, αν κάνω λάθο. Όχι, 14 Γενάριο το λέει με το μεροβρύχιο. Μπράβο. Σωτήριο, <laughs> ναι, το 2013. Ο Δένδια δεν μα είχε πει ναι. ότι θα φτιάξουν περιπόλου σε 24 ώρε το 24ωρο 365 μέρε με βαρύ οπλισμό και οχήματα για να αντιμετωπίσουν τι συμμορίε με τα Καλάσνικοφ. Ναι. Ε, το ήξερε ότι θα έχουμε χτυπήματα και ο άνθρωπο αυτό είναι. Προβλέπει. Ο εισαγγελέας τη τσάτητρομοκρατικής... Ναι. ...γιατί δεν τον ανακρίνει. Λέω εγώ... Πώς το ξέρει ότι συμμορρίες με τον Καλάζνικοφ... Θα, θα, θα χτυπήσουν. οπότε κάπου εδώ θα μας σκάσουνε τι μισθοφόροι... ...με τον βαριοπλισμό και τα οχήματα αυτά. Ναι. Ε... Τι ε. Ε... Γιατί δεν ρωτάνε ρεριά του. Όχι θα Μα δεν ρωτάνε για ένα λόγο, το είπα παιδί μου, υπάρχουν τοποθετήσει και ερωτήματα συγκεκριμένα, όποιο σταθμό και να ανοίξεις από το πρωί, θα ακούσεις πολύ συγκεκριμένες τοποθετήσει και ερωτήματα, Το, το... οποία ερωτήματα, τέλος πάντων δεν είναι ερωτήματα, ναι. το είναι, είναι είμαστε σίγουροι, παράδειγμα χάρη. Κάποιοι τα βάζουν με τον κύριο Βένδια. Ότι άνοιξε τον ασκό του Αεόλου. Συμμοποιώ, πρόσεξε. Άνοιξε τον ασκό του Αεόλου διότι πήγε στο Βίλα Αμαλία και σε ποια άλλη Βίλα πήγε και στην Ασοέ. Ναι. Και δεν. Και, να μου πείς, δηλαδή, και το ότι, είναι... ότι αυτοί που ήταν στι καταλήψει, ε. παιδί μου. Ή έναν κουαυτόνομοι. Ξεθάψανε τα καλά, Νικόφ. Λοιπόν. Ναι. <laughs> <laughs> και, και εκδικούνται. <laughs> και, και, εκδικούνται. <laughs> και, και του είπανε τι, είσαι να πάρει τη Βίλα, φίλε. Ήρθε να πάρει τη Βίλα, ε, τώρα θα δει. Θα πάρω και εγώ τη δική σου Βίλα. Και τόσο έπρεπε συγκρού. Ναι. Και βάζω και μια σφαίρα στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Στην πλάκα ρε μου το κάνω ναι, αυτό. πέρασε έτσι με τη σφαίρα. Ναι λοιπόν. Mm. Άρα ο κύριος Δένδιας έχει το πρόβλημα mm. ε, διότι πήγε και έσπασε τις καταλήψεις εκεί μετά από τόσα mm -hmm. χρόνια και δεν ήταν προετοιμασμένος για τις εξελίξεις. Mm. Το ένα είναι αυτό που ακούγεται. Mm. Το δεύτερο, το οποίο είναι μοναδικό, mm -hmm. γιατί είναι μοναδική ανάλυση, δεν την κάνουν όλοι, την υπογράφει μπάμπη Παπαδημητρίου. Oh, λοιπόν, το άξα και αυτό σήμερα, oh, έπρεπε να ακούσω, δεν ήταν θέμα, είναι ότι τα άκρα στη χώρα, τα άκρα, είτε είναι από αριστερά είτε από δεξιά, τα άκρα ναι. είναι αιρούντε. Σύμφωνα με αυτόν υπάρχει χούντα αριστερή και δεξιά. Σωστά. Το, το είπε στην τοποθέτησή του, άρα δεν. Ναι. Λοιπόν, τα άκρα στην χώρα αντελήφθησαν ότι δεν περνάει το σχέδιό του το σχέδιο δηλαδή της αναταραχής, τη αναπομπούλας, του εμφυλίου κτλ. διότι ο κόσμος έχει συνειδητοποιήσει ότι με σκληρή δουλειά, με ίση κατανομή βαρών mm -hmm. και με όλα αυτά τα μπλα μπλα μην τα λέμε, mm -hmm. λοιπόν θα πάμε μπροστά. Ο κόσμος λοιπόν έχει συνειδητοποιήσει ότι με, με αυτή τη συνενόηση και με αυτό το κλίμα η χώρα θα πάει μπροστά μέσα από σκληρή δουλειά, τα άκρα λοιπόν βλέπουν ότι χάνουν mm -hmm. και προχωρούν σε αυτό του είδου τις ε, επιθέσεις και τι αναταραχέ. Τα τα σε ποιο καφενείο έχει πάει ο κ. Μπάμπη, δεν ξέρω. Mm. Και μπορεί να επιβιώσει και σε καφενείο. Κι Το έχει ζήτημα ναι. αυτό. Δεν είναι θέμα. Ναι, ναι, λοιπόν, ναι, ναι, ναι. εγώ θα ήθελα να του ακροατέ μα ναι. να μα δηλώσουν σε ποιο καφενείο τον έχουν δει. Ναι. Να πάω κι εγώ να τον φωτίσω. Να τον δω. Ναι. Σε, όλα ναι, σε όλα της χώρας. Σα είπα σε όλα τι χώρε. Σε όλα τα καφενεία τη χώρα. Εκτό αν τα κάπω στην κολονάκη. Πηγαίνει και σε άλλο καφενείο. Ε, καταρχήν να, να ξεκαθαρίσουμε κάτι: Ότι αν δεν κάνω λάθο, μπορεί να κάνω λάθο αν θα με διορθώσουν οι ακροατές. Mm. Οι σφαίρε που παίρνει το, το καράστιο είναι περίπου οι ίδιε με τις σφαίρες που χρησιμοποιεί ο ελληνικό στρατό στα πολεμικά του όπλα. Όχι μόνο και του ΝΑΤΟ. Ο λόγος δεν είναι, είναι απλό. Mm. Για να μπορέσουμε να έχουμε ευχαίρεια ε, πυρομαχικών. Μάλιστα. Αυτό είναι, λοιπόν, ανάλογα με το όπλο που έχεις, άρα λοιπόν για να το καταλάβεις το τι όπλο είναι πρέπει να κάνεις ιατροδικαστική εξέταση. Mm. Η ιατροδικαστική θα ένα αύριο, κανονικά. Mm. Αλλά έχουμε τζιμάνια. μεγάλα, με το μάτι. Έχουν πάει άνθρωποι με τα λευκά. Όχι, πάνω, όχι. όχι, εμείς α, κανονικές α, υπηρεσίες ασφαλείας έχουν σκύλου να μυρίζουν, ξέρω εγώ ότι mm. εμείς δεν έχουμε ανάγκη σκύλου. Ε, είναι από μόνοι τους σκύλοι mm. και μυρίζουν okay. Ναι. Τον αέρα, καταλάβει τι γίνεται. Και ναι. μυρίστηκαν, α πούμε, λέει το αυτοκίνητο. Στο ναι. Από τότε ναι. που πήγε ο Χρυσοχοίδη, τα πράγματα άλλαξαν. Από τότε ε... που πήγε ο υπουργό δημόσια τάξη, ε, αντιτρομοκρατική κτλ., τα πράγματα άλλαξαν. Ε, ε, βάλετε 17 Νοεμβρίου στη φυλακή, μην το ξεχνάμε και άλλε ιστορίε. Έχει όμω ενδιαφέρον να πούμε και αυτό που διάβαζα, α πούμε, και, στον... και μου έκανε φοβερή εντύπωση. Mm -hmm. Καταρχήν, είναι απαράδεκτη η στάση του εξωματικού αντιπολίτευση. <Λ calculation> Καλύτερα μου πάει. Πώ το έκανα αυτό το συνδυασμό. Όχι μόνο του Μούρθου. Αξιωματούχη τη αξιωματική αντιπολίτευση. Ο αρχηγό τη αξιωματική αντιπολίτευση, ο οποίο διέκοψε σε ένα διάλειμμα τη ενάντια με τον Σόιμπλε, πήρε τηλέφωνο ανησυχώντα τον άνθρωπο. Για να δηλώσει ότι είναι ενάντια σε κάθε βία. Πίστε στη δημοκρατία. Αυτό γενικώ δηλώνει πίστη. Ενάντια σε κάθε βία αρκεί να ασκείται ενάντια στο λαού. Εκεί δεν έχει πρόβλημα. Εκεί δεν, κανένα πρόβλημα. <laughs> ναι. κανένα πρόβλημα. Ναι. δεν έχει κανένα πρόβλημα. Ναι. Κανένα πρόβλημα. Δεν έχει κανένα πρόβλημα. Όταν ασκείται ενάντια στο λαό με τη μορφή τη εξόντωση, τη κλοπή, τη των κοινωνικών σχέσεων, τα παρά... δεν έχει κανένα πρόβλημα. Αν ασκείται ενάντια στο καθεστώ, αν ασκηθεί μη δεν έχει φυ, Τότε φυλακή. κινδυνεύει δημοκρατία, ναι, τότε, τότε. η δημοκρατία. Μόνο τότε. Ποια ακριβώ δημοκρατία. δημοκρατία. Ποια δημοκρατία. Ναι. Η σημερινή που ψηφίζει πράξη νομοθετικού περιεχομένου που εκχωρούν τη χώρα παραβιάζοντας ακόμη και, του, και τη σύμβαση του 55, της πληρωματικής και, τη, και την κατάρρυγης δουλειάς, θα τα πούμε παρακάτω. Ε, αυτή. Λοιπόν, αυτή είναι η δημοκρατία. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα. Δουλοκτητικό καθεστώς έχουμε. Έστω Αλλά και ο ξέρει τι λένε κάποιοι Αλλά δουλοκτητική δημοκρατία. Δεν δηλαδή μου, έστω Να και ο λέει, έχεις δημοκρατία. Πραγματικά. Άλλο, άλλη, άλλη ιστορία αυτή. αυτή μπορεί αλλά να είναι που είναι που τσιμπού τσιμπού haya... έχει αναπηρία, μπορεί να έχει πειράματα. είναι ναι, πραγματικά σαν τον μπάμπι και τον ε... πλεονέκτητα. Αλλά δε... έχει δημοκρατία α... που να δει λέει αν έρχονται τα ολοκληρωτικά καθεστώτα. Αυτό لا. να μου πει. Οπότε... Θα, θα σου πάρουν το σπίτι, ε. τη γη, το μισθό, τι άλλο θα σου πάρουν. Δεν έχει πετρέλαιο, να βάλει διαθέρμανση. Ο Διονύσης έρχεται να συμπληρώσει, λέει Εδώ λέει ότι πέσαν οι πυροβολισμοί κατά τις δύο ταξιμερώματα και τον πήραν να χαμπάρι στις 6 το πρωί Αποκλείται, δεν το ξέρω παιδιά, το θέμα <χεδί> Έτσι έχει γίνει Η φρουρά Γύρω στις 5 και κάτι περίπου 5 παρά κάπου εκεί Γιατί <συντήρως> αρχικά είπαν ότι 5 και... <συντήρως> <συντήρως> <Οι φρουράς οδηγέστας συντήρως> και 45 έγιναν οι πυροβολισμοί αρχικά Ενώ οι πυροβολισμοί έγιναν 2 και 45 Δεν μπορεί Παιδιά εντάξει Μιλάμε πολύ γελία και καλή ιστορία. Με υπουργό προστασία του πολίτη, δεν μπορώ να το προφέρω δηλαδή. Με υπουργό δέντια, είναι δυνατό σοβαρά να έχουμε σοβαρέ δυνάμει ασφαλεία. δηλαδή, Γι' αυτό έπρεπε ο Ξεχωρίδη να παραμείνει μέχρι τέλο υπουργό προστασία του πολίτη. Το ήξερε το θέμα, το χειριζόταν. Ακριβώ. Ξέρει για να τακτοποιήσει τα περιουσιακά τη για να είναι δικηγόρο τη οικογένεια ναι. και διάφορα άλλα πράγματα. Τώρα η σοβαρά ναι, πράγματα με λοιπόν. αυτά ασχολείται. Πέρα ναι. από τη, τη γελιοποίηση των σώματων ασφαλεία, καθότι έχουμε τα βλήτσει σώματα καταστολή ναι. του ελληνικού λαού, οπότε δεν έχουν σχέση με αυτό που λέμε αστυνομικό έργο. Ναι. Οπότε βάζει τώρα μισθοφόρου για καταστολή να σου ψάξουν ναι. το έγκλημα. Δηλαδή, Γελιότητε θα σου λένε δεν είναι θέμα. Ναι. Σωστά. Από, από την άλλη, άσε που έχω μάθει από έναν ε, για το δικαστή ότι δεν έχουν τα αντιδραστήρια στα κρατήρια, δεν τους δίνουν λεφτά για τα αντιδραστήρια. Άντε τώρα να βγάλουν σε πόλεμο. Οπότε ξέρει, βγάζουν τα, τα σλουθ που λένε <laughs> οι εκκλησίε, <laughs> αυτού τους φοβερούς ας πούμε ε, ερευνητέ τη αντιτρομοκρατική, μυρίζουν στον αέρα. Το πιάνουν να λοιπόν, στο ε, σοβαρό το θέμα το θέμα ναι, εγώ γιατί πιστεύω ότι είναι πάρα σοβαρό. πολύ επικίνδυνη ιστορία Α, πάρα πολύ επικίνδυνη ιστορία είναι απαράδεκτος ο Τσίπρας με τη στάση του θα έπρεπε να διατυπώσει τουλάχιστον ερωτηματικά για την κατάσταση εγώ πιστεύω ότι πιο κοντά στην αλήθεια είπε ο κύριος Λεζός Μ, στη Βουλή και μάλιστα η ιστορία πιο κοντά στην αλήθεια Α. εγώ δεν θα το βάζα έτσι γιατί θα προκαλούσε τον κύριο Θ ναι. Και θα μπορούσαμε διαφορετικά, αλλά τουλάχιστον ερωτηματικά μπαίνουν. Ναι, ναι. Δηλαδή, πούτε, πώ και τα λοιπά. Ε, και τώρα, σε... Αυτή η συνειδημή με τον Μπέντια, α πούμε, σοβαρό ναι, θέμα. Ναι, κάποιοι μπορεί να μην το έχουν ακούσει. Ο κ. Κύριος... Λέζο φωτογράφει επί τη ουσία ε, δυνάμει, φίλοι ε, ε, στη Νέα Δημοκρατία. Έτσι, παρακράτω. Εγώ έτσι. πιστεύω ότι δεν έχει να κάνει με τη Νέα Δημοκρατία, έχει να κάνει με του ξένου δανειστέ και, τους... και τον κατακτητή αυτή τη χώρα που mm. έχουν δώσει εντολή να πυροδοτηθεί το κλίμα στην Ελλάδα προκειμένου να δικαιολογήσουν καταστολή ανευπροηγουμένου. Χωρί δηλαδή. Προηγούμενη α, εμπειρία πρέπει να δικαιολογήσουν στρατοχωροφυλακή. Για α, να δικαιολογήσουν στρατοχωροφυλακή, ναι. πρέπει να ηχηθεί αίμα. Άρα φοβάσαι ότι αυτό δεν θα τελειώσει. Όχι, εδώ. ότι αυτό Όχι. Δεν, θα Όχι. δεν είναι κατακορύφωμα. Δεν είναι κορύφωση η απειλή. Στο γραφείο του Όχι, εγώ ποια απειλή τώρα ε, μάχησε το... ε, τώρα Τώρα ποια απειλή τώρα σοβαρολογούμε. Κυκλοφορεί έναν με μια σφαίρα και τον άφησε εκεί πέρα και, και... μόλι το είδε ο, ο Αντωνάκη. <laughs> Είναι με το Σαμάλα, είναι με το Βενιζέλλε. Εσύ είσαι Ναι, και μόλι το είδε έτσι άρχισε να φωνάζει και σήκωσε ψηλά το φουστάνι για φάνει και το φρουφρού. Είναι λέει. Το φοβερό πράγμα δηλαδή. Είναι έξαλλο. Λοιπόν, αυτό το πράγμα τώρα εντάξει είναι για παιδιά δημοτικού. Και παιδιά δημοτικού, πανέξυπνα παιδιά δημοτικού. Το θέμα είναι να μην χυθεί η εννοώ σε τέτοιε προφορικέ καταστάσει. Έμαθα πολιτών. Κοίταξε να έχουμε κυβέρνηση και κυβερνώντε τόσο παθιασμένους ενάντια στο ελληνικό λαό, που εγώ δεν αποκλείω τίποτα. Ναι. Δεν αποκλείω τίποτα. Προσωπικά όλα τα περιμένω από δάφτους. Πα... Εγώ το λέω εδώ και μήνε. Πάμε σε μια κορύφωση, άρα. Να, να ξαναθυμηθούμε. Δεν υπάρχει χώρα που να δέχτηκε αυτού του τύπου την μεταχείριση, που να μην συγκροτήθηκαν ειδικά σώματα καταστολής, Κοινωνικών ταραχών με στρατιωτικά χαρακτηριστικά. Mm -hmm. Ξαναθυμίζω, διαβάστε το βιβλίο τη Ναόμι Κλάιν, περί Σόκ και Δέο, όπου αναφέρθηκε, και διαβάστε το κεφάλαιο που αναφέρεται στην Κίνα. Και προσέξτε εκεί που λέει ότι όταν επιβλήθηκαν οι οικονομικέ μεταρρυθμίσει στην Κίνα, δεν ήταν οικονομικέ μεταρρυθμίσει, οι δικέ οικονομικέ το 1980. Δημιουργήθηκε ειδικό σώμα στρατοχωροφυλακή, προκειμένου να αντιμετωπίσει ε, τι κοινωνικέ ταραχέ. Αυτό το σώμα επέδαμε εναντίον των διαδηλωτών στον στο Amen, mm -hmm. αν θυμάμαι καλά το 87 ήταν αυτό, mm -hmm. και κατασφάγιασε τον κόσμο. Ακόμη και τώρα έχουν αγνοούμενος εκεί πέρα. Mm -hmm. Λοιπόν, αυτό το σώμα. Το σώμα αυτό το έχουν έτοιμο εδώ, το ετοιμάζουν. Ε, όπως είπες και καλά κανες και το θύμισης, ο κύριος Δένδιος ε, το πέρασε στη Βουλή. Και είπε ότι να αντιμετωπίσουμε τις συμμορρίες με τα Καλάσνικο, ορίστε. Ωραία. Έχει. Αυτό Είχο είναι το βεβαίωνε. θέμα. Εκεί είναι το ζήτημα. Και λέγαμε από τότε ότι, κοιτάξτε να δείτε, δεν τους κοστίζει τίποτα να στήσουν προβοκάτσες με καλάσνικοφ. Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι, κλείνω, ότι οι μεγαλύτερες πιθανότητες είναι να είναι καθαρόαιμοι προβοκάτσια παρακράτους mm -hmm. υπό τις εντολές, κατευθυντήριες εντολές των ξένων δυνάμενων κατοχής. Και φυσικά που συμπράττει το σύνολο του πολιτικού συστήματο γιατί κανένα δεν βάζει ερωτηματικά, δεν μιλάμε τώρα για τα ξεχωριστά πράγματα όπω για παράδειγμα ο κ. Λέζος, mm. ή όποιον ναι, μιλάμε δηλαδή, για τι επίσημε ηγεσίε. Ναι, ναι, ναι. Εμβουλώσαν όλοι σαν και σαν... βεβαίω είναι ένα μήνυμα και προ αυτέ τι ηγεσίε, οι οποίε είναι απολύτω νομοταγή. Mm -hmm. Σέρνονται και γλύφουν τα χνάρια των κατακτητών σε αυτή τη χώρα. Προσέξτε, καθίστε ήσυχα. Γιατί εμεί μπαίνουμε στην τελική φάση τη λύση του ελληνικού δράματο. Εντάξει, αυτό είναι το ζήτημα. Και που. Και βέβαια. βέβαια, αυτόματα ο πρώτο που δήλωσε παρόν είναι και ο Τσίπρα. Ναι. Σαν δεν ντρεπόμαστε. Σαν δεν ντρεπόμαστε. Μα έπρεπε να βγει να καταδικάσει ο ΣΥΡΙΖΑ, κατάλαβε. Ότι δεν είναι από το χώρο του ρεπεδί μου, ότι δεν είναι υπέρ τη βία. Ναι, να δηλώσει ότι δεν έχει περιέργεια. Εγώ είμαι η δημοκρατική δύναμη. Ναι, ότι εγώ δεν. Ναι, δημοκρατική δύναμη φασιστικού τύπου. Ναι. Είμαστε νοικοκυρέοι, όπω είπε και στη συνέλευση Χα... που έδωσε στον κύριο Χατζη Νικολάου την Παρασκευή. Ναι, αυτό που έβγαλε ανόητο το βουλευτή του. Είμαστε νοικοκυρέοι. Το βουλευτή του που δήλωσε ότι προέρχεται από τον αναρχικό χώρο Να. και τον έβγαλε ανόητο. Να. Ναι Νεαρό, ανόητο που δεν ξέρει τι του γίνεται. Mm -hmm. Ενώ αυτό, ο πανέξυπνο. Ε? Ε, εγώ άκουσα μετά στη συνέχεια μία ανάλυση. Δεν ήξερα ότι ο χαρακτηρισμό νοικοκυρέο αφορά μόνο το κεντροδεξιό. Δεν ήξερα ότι η αριστερή δεν είναι νοικοκυρέοι. Όχι. Άκουσα μετά μία ανάλυση από έναν συνάδελφο Νικοκύρης και Άκου. που έλεγε ότι με αυτή του, με σιγούς, με αυτή του την έκφραση ο κύριο Τσίπρας έκανε και μία στροφή στη κεντροδεξιά ξέρεις, το κέντρο τέλος πάντων και αναρωτήθηκα δηλαδή εντάξει εγώ το βατέρας μου αριστερός δηλαδή δεν ήταν νικοκύρης ο πατέρα μου ω αριστερός ε, δεν είναι όχι. νικοκύρη εγώ, δε, εγώ δεν νομίζω, καταρχήν να, να ακούσουμε σε λίγο τον κύριο Παντελή ναι. Έτσι, αφιερωμένο εξαιρετικά στον κύριο Σίμπα <laughs> ναι. και την ιδεολογία των οικοκύριων που ναι. μόλι υιοθέτησε επίσημα, να δούμε τι άλλη κολοτούμπα έχει να κάνει. Mm. Δεν έχει μείνει πολλά πράγματα. Mm. Τέλο λοιπόν, yeah. εγώ θα έλεγα όμω να το προσγειώσουμε λίγα και να δούμε ποιο είναι πραγματικά οικοκύρης. Mm. ο οικοκύριο. Ο οικοκύριο είναι αυτό που σέβεται το σπίτι του και υπερασπίζει την οικογένειά του. Πιο α... και τα, ταυτόχρονα είναι ο κουβαλητή. Mm. Δηλαδή δουλεύει <δηλαδή> και με τον υδρότατο φροντίζει. Αυτό σήμερα είναι υποξαφάνιση. Εντάξει, είτε είναι αεργά, είτε αγρότε, μικρομεσαίου, είτε δεν είναι, δε, δε Πότε υπάρχει. υπάρχει. Πότε υπήρξε νοικοκυριό ο κύριο Τσίπρας. Mm. Κομματικό στέλεγος, με αντιμυστία ήταν, από πιτσιρικάς. Mm. Ήρεμα. Μη λέμε ότι θέλουμε. Εντάξει, και επειδή ο άνθρωπο δεν πτωείται στο να το τομακτικό επίπεδο άγνοιας που διαθέτει να. και προσωπικά δεν έχω κανένα πρόβλημα με την άγνοια καθότι η άγνοια δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια κατάσταση η οποία αλλάζει εύκολα όταν θέλεις κάποιο. δηλαδή διαβάζεις, και κατανοείς και προχωράσεις άλλη... αλλά δεν μπορείς παιδιά. να την επιδεικνύεις και μάλιστα να το τοποθεθείς ως μέτρο πολιτικής άσκησης πολιτικής για παράδειγμα στην Αυγή να. Στην Αυγή του Σαββάτου που παραθέτει δηλώσεις του κύριου Τσίπρα και μάλιστα mm -hmm. με αφορμή την επίσκεψή του στο κύριο Σόιμπλε, όπου γίνεται χαμός μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ στο για αυτό το, το ζήτημα τη, αυτό. Βεβαίω αυτό από όπου βγα, βγα, βγαίνω, ε, δηλαδή, και κανένα δεν μου το έλεγε, μου άρεσε να του ΣΥΡΙΖΑ, ναι, ναι. βγαίνει, είναι προφανέ από τον τρόπο που το χειρίζεται η Αυγή. Mm -hmm. Κάνει κρά, δηλαδή. Όποιος ξέρει να διαβάζει πίσω από κουκλάμες <Και>, και όλα αυτά τα πράγματα είναι. Άκου ο άνθρωπος, <Και> ο αθεόφοβος, τι είπε. Λέει, για μας υπάρχει επόμενη... δεν υπάρχει επόμενη μέρα με μνημόνιο, ΣΥΡΙΖΑ και Μνημόνιο είναι δύο έννοια σας συμβάστας. ΣΥΡΙΖΑ και Δανιακή. το δούμε <Και> στο δε επόμενο δε. επεισόδιο. Λοιπόν, και λέει, δήλωσε ο κύριος Τσίπρας ότι θα ρωτήσει στην επίσκεψή του τον Γερμανό Υπουργό αν η χώρα του είναι κράτος μπα μπαταχτσίδων που το 1953 διεκδίκησε, το ξαναλέω, mm -hmm. διεκδίκησε και κέρδισε διαγραφή του χρέους Γερμανίας κατά 60%. Λοιπόν, με συγχωρείτε, αλλά εκνευρίζομαι απίστευτα όταν είσαι τόσο ανίδεος... Και χρησιμοποιεί αυτή σου την ιδιότητα ω πολιτική θέση, πότε διεκδίκησε και κέρδισε η Γερμανία το 60% του διαγραφή χρεών, δεν το ρίχνει καμιά σφαλιά κανένα, δηλαδή δίπλα, κάμια πατσαβούρα, κάτι ας πούμε. Η συνδιάσκεψη των χρεών του 1953 στο Λονδίνο επιβλήθηκε από τι δυνάμει κατοχή επί γερμανικού εδάφου, του το... το... το... το... Βρετανού και του Αμερικανού, με στόχο πρώτον. Να αντιδράσουν στο δημοκρατικό αίτημα που υπήρχε και που στην ανατολικό κομμάτι είχε γίνει εφαρμογή του και που ήταν όλε οι δημοκρατικέ δυνάμει τη Γερμανία, όχι μόνο οι αριστερέ, όλε οι δημοκρατικέ δυνάμει διεκδικούσαν διαγραφή των χιτλερικών χρέων και των προηγούμενων χρέων που είχαν αφορθεί από το Προσπακούσα πόλεμο στη χώρα. Και είχαν το εξή επιχείρημα, εφόσον η συνδίκη τη Λοζάνη του 1932 μα τα χαρίσατε τα χρέη. Τα χρέη που προέρχονται από τη συνθήκη των Βερσαλιών του 19. Ναι. Γιατί πρέπει να τα φωτοδόγω τώρα και να σα τα πληρώνω mm -hmm. και οι Βρετανοί και οι Αμερικάνοι μετά τη συνυπογραφή τη συνθήκη τη Βόνη που ακόμη και σήμερα ο Σόιμπλε συνέντευξη του λέει είναι η κατάργηση τη εθνική κυριαρχία τη Γερμανία. Αλλά κοιτάξτε πώ είμαστε. Μια χαρά είμαστε εγώ σε εθνική κυριαρχία. Αυτό λέει ο Σόιμπλε. Είπε τώρα πρόσφατα σε μια συνέντευξη του ΦΑΖ. Λοιπόν, τι λέει τώρα, τι λέει. Επίγαμε στο 53 στο Λονδίνο με σκοπό να εξαναγκάσουν τις χώρες που έλεγχαν ως προτεκτοράτα η Αμερικανή και η Βετανία ανάμεσα τους η και η Ελλάδα να μειώσουν τις δικές τους απαιτήσεις απέναντι στο χιτλερικό χρέος της, της Γερμανίας έτσι ώστε η Γερμανία να αποδεχτεί το ότι είναι συνέχεια του χιτλερικού κράτους κάτι που το αρνιόντουσαν οι δημοκρατικές δυνάμεις και παρεπιπτόντος ήταν μια από τις βασικές αρχές συμφωνίες των λεγόμενων συμμάχων των ΗΕ όπως λεγόταν τότε σε περίπτωση που κέρδισαν τον πόλεμο και, περνούσαν από τη δίκη, και ήταν η βασική αρχή της δίκης την Νευευέργης, δηλαδή ότι το νέο γερμανικό καλό δεν μπορεί να είναι συνέχεια το χιλιτρατικό. Επειδή όμως αυτοί για τα δικά τους συμφέροντα θέλουν να το κάνουν, το περάσαν, από, το περάσαν από τη δίκη, από τη συμφωνία της Βόνης το 1951 και από το 53 δίνουν στο δόλωμα σε βάρος το του και αναγκάζοντας, αναγκάζοντας, αφού ήταν δικοί του, αντενά, αν δεν του προστάδευαν οι Εγγλέζοι και οι Αμερικανοί θα ήταν στο εδόλιο του κατηγορουμένου για εγκληματίε πολέμου και συμμετοχή στο βασικό καθεστώς. Λοιπόν, και μέσω από αυτόν τον τρόπο αναγνωρίστηκε το πολεμικό χρέο τη Γερμανία, το χιτλετικό χρέο απέναντι στου Εγγλέου και στου Αμερικανού, ακόμη και το χρέο που προερχόταν από, από το πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Αυτό που οι ίδιοι οι Αμερικανοί και οι υπόλοιποι στη συνδίκη του 1932 τη Λοζάνη, το είχαν εχαρίσει του Γερμανου. και έχουμε αυτού τον απίστευτο τύπο και λέει «Διεκδίκησε Γερμανία και κέρδισε διαγραφή χρέους». Θα το πει η μέρα στον κύριο Σόιμπλε δηλαδή αυτό. Εγώ πιστεύω ότι ο Σόιμπλε θα σηκωθεί θα... θα... θα... θα... όσο και θα περπατήσει. Θα γίνει Ένας αυτός η μέρα. και ο Χριστός. <laughs> Καθαρίσανε. Μετά από αυτό, δηλαδή, συγγνώμη γιατί το αντιλαμβανόμαστε, έχουμε ηγέτη τη αντιπολίτευση, ο οποίο έτσι και επί το πράγμα θα γελάνε μέχρι και τα, κατά τα δικατώτερα διπλωματικά γραφεία. Mm. Το καταλαβαίνουμε ότι μα κυλιοποιούν αυτοί οι άνθρωποι. Με τι χαρτιά πάει να διαπραγματευτεί δηλαδή. Έτσι. Τι να <laughs> διαπραγματευτεί, δηλαδή παιδιά μου, θα γελάνε, θα γίνει ανέποδο. Τι να λέμε τώρα, ότι ανοίγει η διαπραγματεύση με τέτοιου είδου επιχειρήματα. Αυτοί οι τύποι θα, θα, θα μα εκποσοπούν και του πληρώνουν και από πάνω παρά θεμάμαι. δηλαδή πότε θα αποκτήσουμε αξιοπρέπεια ρε παιδιά mm -hmm. εδώ εδω, οι γονεί μου και οι γονεί όλων των, των παιδιών σκοτωθήκανε φαγωθήκαν να μορφώσουν τα παιδιά τους και έχουμε αυτόν τον αγράμματο να μας μιλάει έτσι και να λέει ότι θα δει πραγματευτεί είναι δυνατόν δε, δεν εννοώ ο γράμμα έχει βγάλει πάλι Δεν με δεν είναι με αυτό γιατί ξέρω αγράμματο με, με πτυχία και καθηγητικέ έδρε Παναγιάννου Σώσε. Που μπροστά του, α πούμε, κάτι αγρότε που συνάντησα στην, στο Αγρίνιο mm -hmm. είναι μορφολογικοί, όχι καθηγητέ πανεπιστημίου. Και α μην έχουν εταιρείε το δημοτικό. Ξέρω ε, πάμε μακριά. Αυτή με τα ε, λοιπόν, πτυχία μα φέραν εδώ. Όχι, λοιπόν, Δεν δε είναι αυτό το πρόβλημα. Και πολύ μεγάλη Αλλά δημιουργία. είναι δυνατόν αυτό ο άνθρωπο. Είναι και 35-36-37. Πόσο είναι αυτό. 38 είναι. Χρονών, να μην κάνετε να στώνει τον από τέτοιο του να κάτσε να μάθει αυτά τα πράγματα που λέει, μην πετάει κοτσάνε. Δεν πρόλαβαίνει τώρα. Τώρα είναι μεταξύ Παρίσι, Λόνδρα, όπω το λέει το τραγούδι, βγαίνει Βερολίνο, μάλιστα. Και, και εγώ λέω, τι σοβαρότητα μπορεί να χαρακτηρίζει κάποιον, εμένα... ο οποίο παραμένει σε ένα τέτοιο κόμμα και αποδέχεται ένα τέτοιο αρχηγό. Ε... Εξηγήστε μου, κάπου, κάποιο ε... παιδί, δεν καταλαβαίνω. Εμένα με απασχολεί και το εξή, Βασι, Δημήτρη. Πε ότι δεν προλαβαίνει, είναι νέο έχει χάσει. Ε, πάντα ένα αρχηγό έχει και ένα περιβάλλον δίπλα του. Έχει συμβούλου, έχει και. Έχει... Δηλαδή, πε ότι ήδη δεν μπορεί να δένει. Και κύριε, η συμβουλή, σαν... του, είναι συμβουλή σαν... και του είναι και το περιβάλλον του. Αυτό, αυτό, αυτό είναι το θέμα εδώ. Δεν είναι... Και επίση, συστά θέμα αυτό. Λοιπόν, κοίταξε να κάτι. Ε, όπως... Πε ότι τη λε μια πατάτα, μια φορά. Κοιτάξες δεν κύριε. σε παίρνει ο συμβουλό σου μετά. Ο κ. Δαγκασάκη, όσο ήταν στο κουκουέ, στο γραφείο του είχε μια ρετσέτα από πίσω. Έλεγε, Σοφό δεν είναι αυτό που τα ξέρει όλα. Σοφός είναι αυτός που έχει βοηθούς που τα ξέρουν όλα. Α, ωραία αυτό. Οι συνεργάτες. Ναι, εντάξει. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, φαντάσου ότι ξέρουν οι συνεργάτες του. Ναι, αυτό. Λοιπόν, λοιπόν. πέρα από αυτό, το ζήτημα είναι ότι πώς κάποιος που είναι αξιοπρεπής με τον εαυτό του, ναι. σέβεται τον εαυτό του, πώς μπορεί να είναι σε αυτό το κόμμα με το δύο Πώ. Τέτοια αναξιοπρέπεια mm -hmm. μπορεί να διεκδικεί την ψήφου και, τη, και τη στήριξη του ελληνικού λαού. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Πότε θα μάθουμε να είμαστε αξιοπρεπείς. Εμένα δεν, δεν με ενδιαφέρει αν είναι αριστερός ή δεξιός ο οποιοσδήποτε. Mm -hmm. Αλλά πότε θα μάθουμε να είμαστε αξιοπρεπείς. Αξιοπρέπεια ρε παιδιά. Αυτό που το, που το λέει ο κάθε, ο κάθε απλός άνθρωπος. Τι σημαίνει αξιοπρέπεια. Σωστά. Θα ακούσουμε τον κύριο Παντελή. Να που βάλω σήτησες, Παντελή, ναι. ώστε στην, να επιστρέψουμε να δούμε τι ψηφίζουμε σήμερα. Ψηφίζουμε. Τι ναι, γνωρίζουμε. ψηφίζουμε. <laughs> για τις πλάκες. Και γιατί ε, αποκτά και μια, νομίζω, μεγαλύτερη σημασία με τα τελευταία γεγονότα η συγκέντρωση που έχει προγραμματιστεί για σήμερα το απόγευμα στο κεφαλάρι. Στο ναι, κεφαλάρι. Να προσέχουμε γιατί γίνεται και μια αντίστοιχη ιστορία στο Σύνταγμα που, κατά τη γνώμη μου, είναι αδιέξοδη. Μα γι' αυτό ήθελα το πήρε από το μυαλό μου. Ακριβώ αυτό θέλω να, να σταθούμε λίγο λοιπόν, και να το αναλύσουμε. Λοιπόν, ακούσουμε τον κύριο Παντελή και επιστρέφουμε. Λοιπόν, μετά τον κύριο Παντελή, είμαστε εδώ. Ο κύριο Μίδη και η κυρία Γεωργία. Κυρία Γεωργία. Λοιπόν, από αυτό το πολύ ωραίο τραγουδί, κομμάτι. Ε... Τη δεκαετία του 70. Ναι, μπράβο, τη δεκαετία του 70. Ε, ήταν μια πολύ καλή, νομίζω, δεκαετία σε ό,τι αφορά την τέχνη και τα τραγούδια. Έτσι. Νομίζω ότι και, τώρα και πλέον μια... πολύ και οι Παντελήδε συνειδητοποιούν. Σε την παγίδα mm. του είχαν ρίξει. Mm. Και αρχίζουν πλέον και αλλάζουν στάση, αντιλαμβάνονται. Εγώ Ως, και από τα ένα βλέπω Σε ένα μεγάλο ποσοστό, ακόμη τουλάχιστον, φοβούνται ότι... Ρε παιδί μου, εντάξει, η Επανάσταση μας είναι πολύ μακριά εξέργειες ιστορίες. Να. Έχουν αυτά τα αντανακλάστικα που τους έβαλε η ασφαλήτικη ενημέρωση και το καθεστώς του ασφαλού του ασφαλισμού που έχουμε, του, της ασφάλειας που έχουμε, ασφάλεια είναι ότι είναι αστρομικένειδο, λογική που έχουμε στη μουσιογραφία, στην παιδεία, παντού, mm -hmm. να καταλάβουμε ότι η πάντα δεν είναι τίποτα. Είναι μια έκρηξη συλλογικής αξιοπρέπειας ενός λαού που πλέον παίρνει το κάτω στα χέρια του. Δεν είναι τίποτα φοβέρο. Και δεν γίνει ούτε εξορμήσεις με όπλα και ιστορίες και φίλοι και αίματα και τα οι πιο μεγαλειώτες επαναστάσει ήταν ήτανε ελάχιστα αιματηρές. ελάχιστα, Δηλαδή δεν ήταν τίποτα, ας πούμε. Βεβαίως, το λάθος που γινόταν το, που γινότανε μετά ήταν ότι αφήνανε τις μαύρες δυνάμεις άθικτες με αποτέλεσμα να κυλούν σε εμφυλίους. Φυσικά. Αλλά έχουμε το, όταν ο λαός αποφάσισε δεν, δεν γίνονταν αίμα. Λοιπόν, λοιπόν, γι' αυτό και δεν πρέπει να φοβόμαστε. Τώρα πρέπει να φοβόμαστε. Γιατί θα, θα μας πάνε να αρχίσουμε έμα. Ναι, αυτό με αυτό το sorry, έτσι, μας τα ε, πάνε δε νομίζω, σε αυτή τη λογική μας πάνε. Ε, να πούμε ότι επειδή ρωτάνε κάποιοι ακροατέ εδώ, ότι σαφέστατα το είπα πριν, νομίζω καταλάβατε, ότι ισχύει το ραντεβό μας το απόψινό, στις έξι το απόγευμα, ε, στην Κηφισιά είναι το ραντεβού στο Άλσος Κηφισιάς στο, στην Πανομεριά στην Πανομεριά εκεί πέρα που είναι ο τροχονόμος. ωραία ε, θα πάμε στο Ίδρυμα Λάτση ναι. ε, όπου εκεί θα γίνει η βράβευση ε, του πρώην Πρωθυπουργού μας ναι, θα το βραβεύσουμε και εμείς ναι. εμείς είμαστε η πέρα της δολάρας ε, του κύριου Παπαδάκη, να μην ε, ανησυχούν ναι. καθόλου. Θα είναι και ο κύριος Τουρνάρα, θα είναι και άλλοι. Μπορεί να είναι και ο κύριος Σιμίτσο, ο οποίο εμφανίζεται το τελευταίο έτσι, διάστημα, mm -hmm. επανεμφανίστηκε στην Βαρκελόνη. Ο πολιτική κύριος Τουρνάρα θα είναι. Ο... Ο κύριο Τουλάρα υποτίθεται ότι θα είναι εκείνο που βραβείο και, και ω πρώην πρόεδρο του Ιωβέ. Δημιουργητή. Δημιουργητή, μπράβο. Λοιπόν, αλλά υποτίθεται ότι αυτό θα τοπονεί με τη διάρκεια του. Θα το Ναι, μπράβο. Θα πάει και θα πεταχτεί το βραβείο. Δεν μα ενδιαφέρει ένα θέμα. να πούμε, εγώ λέω λοιπόν ότι σήμερα. Ότι σήμερα αποκτά ιδιαίτερη σημασία η παρουσία μα και να είναι δυναμική και να έχει παλμένη σχέση με την Ελλάδα. Πρέπει να αποφασίσουμε μετά από τόσες διαδηλώσεις, τόσες κινητοποιήσεις, τόσες απεργίες, τόση δυσαρέσκεια, τέτοια κοινωνική οργή που υπάρχει και φυσικά ογκώνεται μέσα στα, στα σπλάχνα της κοινωνίας, πρέπει να αποφασίσουμε ενάντια σε τι παλεύουμε. Mm -hmm. Παλεύουμε για να εκτονοθούμε ενάντια σε κάθε μέτρο η πράξη της κυβέρνηση των κυβερνών του καθεστώτος ή οργανώνουμε την πάλη μα για την ανατροπή του καθεστώτος. Mm -hmm. Αυτό κατά αυτό. Εγώ το λέω απλά σαν, σαν δίλημα. Με την έννοια πια ότι αν είναι το δεύτερο, δηλαδή μα ενδιαφέρει να ανατραπεί το καθεστώ και όχι να αποτραπεί μια πράξη ή μια πολιτική ή μια ψήφιση στο κοινοβούλιο για παράδειγμα. Εάν μας, γιατί και να το αποτρέψει προσωρινά βεβαίω είναι μια σημαντική νίκη αν μπορούσε να το καταφέρει γιατί όχι να μην το επιχειρήσει. Αλλά με την αποφασιστικότητα και του σχεδιμού δυνάμει που έχουν αυτή τη στιγμή σήμερα και με δεδομένη την αντιπολίτευση και το ρόλο τη, θα το περάσουν. Οπότε, γιατί να μην έχουμε εμείς την πρωτοβουλία των κινήσεων. Mm -hmm. Να μην αποφασίσουμε εμείς που θα το, θα το χτυπάμε. Okay. Να θυμίζω έτσι, έτσι ιστορικά μια και κάνουμε mm -hmm. μια ιστορικές flashback ας πούμε mm -hmm. λοιπά. Mm -hmm. Ο Ιμπραήμ όταν κυκλοφορούσε σε ολόκληρη την Πελοπόννησο και είχε ακόμη το πάνω χέρι mm -hmm. καλούσε τον Κολοκοτρόνη να δώσει μάχη, παι... μάχη εκ του συστάδη σε πεδίο μάχης. Δεν ήταν ηλίθιος ο Κολοκοτρόνης να πάνε τη δώ Σουστά. Το πλευροκοπούσε, το χτυπούσε και τα λοιπά. Και όταν του έλεγε, Μα δεν τρέπεσαι, α πούμε, τι ανάστημα έχεις. Α ναι. πούμε, δεν τρέπεσαι, έλα δώσει το πεδίο της μάχη να δώσουμε. Ε, και κρίση σε τα πρόκο, βράχια, α πούμε, ναι. και έγινε, ναι. ξανά κλέφτη ναι. στα γεράματα και τα λοιπά, του λέει ο Ιμπραήλ. Ναι. από ο λογοτρόνη και έλεγε, Αν είσαι άντρας, ρε, έλα εσύ και εγώ μόνοι μα. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν είμαστε χάζοι. Διεξάγεται πόλεμο. Mm. Κοινωνικό πόλεμο. Αλλά είναι πόλεμο. Mm. Δεν πάμε εκεί που θέλει ο αντίπαλο να δώσουμε τη μάχη. Για να προσφέρουμε mm. μία ακόμη ήττα στην κοινωνία. Και έτσι η κοινωνία να πιστεί ότι δεν γίνεται διαπολύτω τίποτα. Mm. Να κλειστεί οριστικά στο σπίτι τη. Δεν mm. κάνουμε mm. διαδηλώσει εκτόνωση. Mm. Επιλέγουμε στόχου έτσι ώστε να μπορεί να εκφραστεί και να πάει στην πρωτοβουλία των mm. Mm. Με τέτοιο τρόπο ώστε πραγματικά να πας μπροστά. Έξω και πάνω από τα πράγματα. Τώρα, σήμερα, πάνε να ψηφίσουν ε, τα πέντε, πέντε πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, με προεξέγουσα τη νέα σύμβαση. Είναι σοβαρό, τεράστιο θέμα. Αλλά, στην πράξη, η σύμβαση ήδη λειτουργεί. Mm -hmm. Εδώ και πάνω από ένα μήνα. No. Έχουν πάρει τις δόσεις. Και να μην το ψηφίζανε, με βάση το διεθνέ δημόσιο δίκαιο, ισχύει. Άρα, τι πάμε να κάνουμε για τα, για τα μάτια του κόσμου. Ή μήπω θεωρούμε ότι αν μαζευτούμε θα πιέσουμε του βουλευτέ ναι, τη ναι. ε, κυβερνητική ναι. Τρόικα και αυτοί θα υποψηφίσουν. Μα αυτοί για να έχουν να... δηλώσει ήδη πάλι: ναι, Ψηφίζω ναι. για να μην χρεοκοπήσει ε, η χώρα. Δεν ναι. Αυτό βεβαίω, ένα εισαγγελέα, α πούμε ένα εισαγγελέα Αριού Πάγου για παράδειγμα, ναι. λέω αν τιμούσε Ακλήτου ποτέ κούσε. το επαγγελμά του, το λειτουργήμα ναι. που δεν το κάνει, έτσι, αλλά λέμε τώρα, αυτόματα θα το ε, εκλάμβανε ω καραμπινάτη περίπτωση εκβιασμού και θα, θα, θα ζητούσαν την ακύρωση των αποφάσεων τη Βουλή. δεν είναι πώς δυνατόν υποκαθιστός εκβιασμού ρε εσύ σε χροϊκοπό αλλιώς ψηφίζεις αυτό είναι κλασική, δηλαδή και δίκιο πως μας λένε η πώς, πώς νομική δεν μπορείς να εκβιάσεις κάποιον ακόμη και αν έχει δίκιο mm -hmm. δίκιο το έτοιμά σου να είναι δεν μπορεί να πας να τον εκβιάσεις Λοιπόν, και εδώ εκβιάζεται ένα ολόκληρο κράτο. Επίσημα. Και το έχουν αποδεχθεί βεβαίω οι πολιτικοί του, οι δικαστέ του, τα πάντα. Αλλά τι πρέπει. Πρέπει να απαλλαγώ από όλου αυτού. Και πρέπει να απαλλαγούμε με τον τρόπο που πραγματικά ταιριάζει σε έναν λαό, όπου είναι πραγματικά διεκδικείτη η δημοκρατία. Πάμε εκεί να τον, να, να τον μάθουμε να οργανώνεται και να κερδίζει τι νίκε που μπορεί να κερδίσει αυτή τη στιγμή, να στερεί το ηθικό του, να πάει παρακάτω. Το να κάνουμε απλά πράξη εκτόνωση, τι νόημα έχει. Και τελικά σε ποιον προσφέρουν υπηρεσίε, έτσι το θέμα. Προσφέρουν βορρά για τα κανόνια του εχθρού. Εντάξει, θα έρθουν πάλι Περτοριανοί να ασκηθούν στα κεφάλια των ανθρώπων. Αυτό. Εντάξει, χαιρόπολί. Να το κάνουμε, αν είναι να πυροδοτηθεί κάτι, να το κάνουμε. Δεν είμαστε. δεν ε, ναι, ε, μα, μενάτια, ε, ότι... Αλλά όχι για την πλάκα των, του οποιοδήποτε του ήρθε στην κεφαλά. Να πετάξει ένα SMS, α πούμε, στο Facebook, δηλαδή πάει να κατεβάσει κάποιο κόσμο κάτω και να τον πάρει στο λαιμό του. Και πολύ απλά, όπω είπε, τα τελευταία τουλάχιστον χρόνο παραπάνω από χρόνο το έχουμε κάνει αυτό. Έχουμε και μετά σύγκριστεί. από αυτό, ξέρει τι κάνει. Συνήθω αυτοί ξέρει τι κάνουν. Του mm. τους γνώρισε στην πλατεία. Μετά τα πολύ επαναστατικά και τα αρέστα, mm. τα χημικά, mm. τι ιστορίε, την άμυση δημοκρατία, τι συνελεύσει και τα διπλάγματα. Μετά πήγανε στον ΣΥΡΙΖΑ. Mm. Έτσι. Ε, ναι. και έχουμε τον μεγαλειότατο εδώ Α, μας λέει ότι διεκδίκησε και έδεσε Γερμανία διαγραφή γραίους Άστον αυτό τώρα εντάξει λοιπόν, φαντάζεσαι ότι θα πω, κάνει Φαντάζει ότι ξεφτύλα. ξεφτύλα Ε μην του ακούτε γιατί είναι αυτοί που θα σας πουλήσουν αν δεν σας έχουν πουλήσει τις μετρητές ήδη Αυτόν τον κοιμήσει ανακαλά πιστε... λέγοντά του ότι θα κυβερνήσει Λοιπόν Έχει τελειώσει δηλαδή αυτό Εντάξει δεν δε δε δε θέλω. Δε δε... θέλω εγώ δεν, δε... για αυτό. δεν μιλάω για αυτόν ναι, τον... Αλλά... Αυτόν. Ναι. Αυτός θα είναι η βρισιά του μέλλοντος. Το, θα στο πω... Εδώ θα... Δεν θα μπορεί να μην είμαι εγώ αλλά όποιος είναι εδώ, κατεγραμμένο είναι, θα το δεις. Θα είναι η βρισιά του μέλλοντος. εσύ θα τον τσίπρα διατατήσεις. Έτσι ε, λένε. Η βρισιά του μέλλοντος. Ναι. Από εκεί και πέρα όμως. Όπως είναι σήμερα, ρε παπαντρεο είσαι. Mm -hmm. Αυτό. Γιωργάκη, <laughs> λοιπόν, αυτή είναι η οριστορία ιστορία. Αλλά από εκεί και πέρα, ρε παιδιά, αποτρέπει κάτι εάν διατηρήσεις την αξιοπρέπειά σου. Δεν είναι θέμα να συμφωνήσει όχι με μια ανάλυση ή μια θέση. Να σε αξιοπρεπείς Ε πού πα σε αναξιοπρεπεί χώρους και τρόπους Δράσεις Δεν τα μάθε στο πασόφι, Δεν τα μάθε στην Νέα Δημοκρατία, Θέλω να σε γυρίσω λίγο πίσω. Θέλω να σχολιάσει η ονόματός σου, Δημήτρη. Ναι. Λέει, Δημήτρη, πολύ καλά τα λε. Δεν είμαι ούτε φίλο ούτε μέλος του ΕΠΑΜ. Είμαι στο οπαδό κακορατή και υποστηρικτή δικό σου. Το θέμα είναι όμω ότι δεν κάνουμε τίποτα. Υποφέρουμε από το καθεστώ. Θέλω να πέσει πρώτη του φεκιά και α είμαι εγώ αυτό που είτε θα τη ρίξει είτε αυτό που θα τη δεχτεί πρώτο. Ναι, υπάρχει διαφορά. Πρώτον, κάνουμε. Και κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Μπορούμε να κάνουμε περισσότερα. Βεβαίω και μπορούμε να κάνουμε περισσότερα. Ιδέες περιμένουμε. Ιδέες να υπάρχουν. Και το πιο σημαντικό από όλα είναι, εγώ το φωνάζω από την αρχή, το λέω και το κάνω. Και πράξη στο μέτρο του δυνατού, μαζί με, το, με όλο το ΕΠΑΜ, στο μέτρο του δυνατού, είναι να οργανωθεί ο κόσμος τη γειτονία. Με μεγάλη, ε, πώς το λένε, πραγματικά δηλαδή, με δέως κοιτάω το γεγονός ότι σε ένα ολόκληρο περιστέρι έχουν συγκροτήσει οι πολ εργαζόμενοι και πρωτοβουλίες, ένας συντονιστικό πολιτών. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή γιατί αυτό δεν μπορεί να γίνει αλλού. Το οποίο έχει δράση, έχει νόημα, έχει αντίκρισμα, έχει ειδικό βάρος. Τι ναι. δεν μπορεί να γίνει αλλού. Και όλα αυτά τα, τα σχήματα και οι κινήσεις που προβάλλονται mm. και που γεννούνται από τα κάτω και που είναι καλό και ωφέλιμο να γεννιούνται αυτά τα πράγματα. Να συντονιστούμε, ρε αδερφέ, να μπορούμε να οργανώσουμε μια ιστορία. Το να πάμε να αυτοκτονήσουμε είναι εύκολο. Γιατί αυτοκτονία είναι αυτό πράγμα που προτείνει ο φίλο. Ναι. Απλά δεν το κάνεις μόνος σου, βάζεις να το κάνουν άλλοι. Και δεν είναι δύσκολο να βρούμε το ένα πλεισμό Δεν είναι τίποτα. Πολύ εύκολο. Αλλά το θέμα είναι να κερδίσει ο λαός. Να θυσιαστούμε, δεν λέω, αλλά ναι. να κερδίσει ο λαός. Ναι. Όχι να θυσιαστούμε ναι. για να λουφάξει ο λαός. Εδώ υπάρχει ένα θέμα που θέλω... Και μάλιστα το είχα στο μυαλό μου από την Παρασκευή. Νομίζω την προηγούμενη εβδομάδα το θίξαμε και είχε να κάνει με τι τρομοκρατικέ οργανώσει. Στο ότι δεν υπάρχει οργάνωση τέτοιου είδου που δεν πήγαν οι μυστικέ υπηρεσίε. Mm -hmm. Ακόμα και αν ξεκίνησε έτσι, με ένα άλλο προφίλ κτλ. Κάποια στιγμή θα μπουν οι μυστικέ υπηρεσίε. Σε νέα παιδιά που τα τελευταία χρόνια, επειδή νέα παιδιά που είναι σκεπτόμενα παιδιά, που είναι ένα παιδιά. παιδιά με ένα συγκεκριμένο επίπεδο ε, όμως επειδή έχουν ένα αυθορμητισμό και την ε, ε, ξέρεις ε, αυτή τη δύναμη που έχουν τα νιάτα ε, θεωρούν ότι μέσω από αυτού του είδους ε, τι ε, οργανώσεις μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα mm -hmm. και υπάρχουν παιδιά που τα είδαμε και τα προηγούμενα τα προηγούμενα δύο-τρία χρόνια, έτσι συνελίσσαν και έχουν καταστραφεί επί της ουσίας, στιγματιστεί ε, και άνθρωποι, έτσι. Ναι. Λοιπόν, ναι. Ε, και Δυστυχώς φοβάμαι αυτά τα παιδιά, ότι θα υπάρχουν και άλλα τέτοια παιδιά. Ναι, φοβάμαι ότι αυτά τα παιδιά που, που θα πέσουν στην παγίδα και θα είναι τα θύματα έτσι. του παρακράτου και του κράτους, ε, το, η, ο μόνος τρόπος για να επιβιώσουν είναι να γίνουν πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών του κράτους και του παρακράτου. Στη συνέχεια, έτσι. Ακριβώς. Αυτό είναι το δράμα της αυτό ή απλώ καθε... θα του ξεφανίσουν. Ότι έχουν καταστραφεί από αυτή την άποψη το λέω. Ούτε <συσχε> απλώ θα του ξεφανίσουν. Ναι. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, ε, το θέμα είναι να δούμε. Κοιτάξτε, είναι πολύ εύκολο να βρει μια παρέα. Ε, να πάρει όπλα ή δυναμική δεσί ή οτιδήποτε άλλο. Α πούμε και να το παίζει ε, δίθεν επαναστάτε. Το δύσκολο είναι να προσπαθήσει να οργανώσει το λαό. Ναι. Γιατί υπομονή και επιμονή. υπάρχει μια θεμελιώδη βασική φιλοσοφική διαφορά. Αυτό που λέει, Εγώ θα το κάνω. Mm -hmm. Έτσι. Είναι πολύ εύκολο, εάν τα καταφέρει, να στραφεί ενάντια στο λαό. Γιατί το δίκαιο του στηρίζεται στη δική του ιδεολογία. Δεν στηρίζεται στο, στο λαό. Δεν ποθεί να δει τον λαό στην εξουσία. Ποθεί να δει τον εαυτό του στην εξουσία. Mm -hmm. Γιατί έχει δίκιο. Γιατί έχει καλέ προθέσει. Yeah. Γιατί είναι δίκαιο άνθρωπο. Yeah. Γιατί έχει την καλύτερη ιδεολογία, ενδεχομένω. Yeah. Αλλά αυτοί γεννούν τερατουργήματα. Για να εξασφαλίσουμε το γεγονός ότι πραγματικά πάμε για δημοκρατία, πρέπει να θυσιάσουμε τη δική μας αντιληψη, το δικό μας εγώ, για να μπορέσει ο λαός να μπει στην ιστορία. Με τα κακά του και τα στραβά του, δεν λέω. Αλλά αυτός, αυτός έχει το μόνο, είναι ο μόνος που έχει το δικαίωμα να έχει εξουσία. Δημήτρη μου, υπάρχει όμως η απορρά, μερικέ φορές και εγώ πιάνω και το, το, τον εαυτό μου, έτσι, να λέει, παιδί μου, δεν βλέπεις ο λαός, δεν είναι έτοιμο, δεν μπορεί, πέφτουν τα μικροσυμφέροντα, εγωισμοί, μικροπρέπειες, τρώγονται μεταξύ του. θέλω να πω, και, και, και, και πάρα πολλοί εκφράζουν ότι ένας ηγέτης, δηλαδή είναι πολύ έντονο αυτό, ναι, υπάρχει ένα... Α, αισθάνεσαι ότι καθυστερείς πάρα πολύ, έτσι. πότε ο λαός υπάρχει... θα μπορέσει να το διαχειριστεί αυτό. Ναι, εξαρτάται από το ποιες δυνάμει πραγματικά ε, μπαίνουν μπροστά για να το δείξει το δρόμο. Υπάρχουν δύο οπτικές του ηγέτη. Η μία είναι ε, η αντίληψη του πατερούλη. Ναι. Εντάξει. Αυτό θα μας οδηγήσει σε φασιστικές εκτροπές. Αυτό είναι σίγουρο. Mm -hmm. Είτε με τη μία είτε με την άλλη, ανεξαρτήτως... Ο, ο οποιοδήποτε εμάντια. Ε, ναι, έξω. ή προθέσεων ή το άλλο είναι ποιος θα μου δείξει το δρόμο για να ξέρω τι θα κάνω εδώ λοιπόν κρίνεται από το ποιος πραγματικά θα καλύψει αυτό το κενό της ηγεσία, με τη λογική όμως πια να βοηθήσει τον κόσμο να προχωρήσει μπροστά όχι για να μπει αυτός μπροστά και πίσω του το κοπάδι η σκύλη που λέγεται για να τραγούδι mm -hmm. εντάξει αυτή είναι η διαφορά και λέμε η μαγκιά δεν γίνεται να το η ηγέτη πατερούλης των μαζών δεν ξέρουν αυτή οι αλήθειοι, εγώ ξέρω. Mm -hmm. Η μαγιά είναι να μπορεί να βοηθήσει τον κόσμο να ανέβει στο α... mm -hmm. να έχει το ανάστημα των περιστάσεων και των καθηκόντων του. Σήμερα Εκεί είναι η ιστορία. Δύσκολο, τεράστιο, τιτάνιο έργο mm -hmm. με μεγάλα ρίσκα βεβαίω. Αλλά μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό mm -hmm. που μπορεί να mm -hmm. Δεν είναι απαραίτητο. ο χρόνο. Δεν είναι απαραίτητο γιατί σήμερα ο ιστορικός χρόνος της κοινωνίας είναι τελείως, έχει τελείως διαφοροποιηθεί ο τρόπος που κινείται, κινείται στον ιστορικό της χρόνο η κοινωνία δεν είναι με τις συνήθεις ομαλές συνθήκες Α, θα δείτε τώρα αυτός ο χρόνος το 13 δεν θα μοιάζει με κανένα τρόπο με το 12 ή ό,τι έχουμε υποστεί πέρα. ανεξαρτήτως εάν τα καταρθώσουμε σαν λαό και απαλλαγούμε από τη Μέγγενη και το σκουπιδοφάγο και ή παλεύουμε συνεχίσουμε αυτή την πάλη έσχαμε μέχρι τέλος πάντων να το καταφτώσουμε. Mm -hmm. Είναι σίγουρο το 13 δεν θα είναι σύ, όπως το 2012. Οι, οι πολιτικές δυνάμεις θα διαλυθούν αυτές που υπάρχουν σήμερα στο Κοινοβούλιο. Δεν θα μείνει τίποτα από αυτές. Και θα γίνει βεβαιώς άλλα τερατουργήματα ή θα ανοίξει ο για να αναδειχθούν άλλες δυνάμεις πραγματικά λαϊκές δυνάμεις. Πατριωτικές, δημοκρατικές δυνάμεις Αυθεντικά λαϊκές. λοιπόν, αυτό νομίζω ότι πρέπει να έχουμε υπόψη Και εδώ υπάρχουν πάρα πολλά. Αντί να καθόμαστε και να λέμε τι κάνει ο λαό, α αρχίσουμε να σκεφτόμαστε τι κάνουμε εμεί οι ίδιοι. Ο καθένα μα, ε, ναι. ποια είναι η στάση μα, ε, ναι. Αν είναι μόνο κριτική, δηλαδή... Κοίταρε το λαό, το χαζό, α πούμε, δεν ναι. κινείται. Και βγάζουμε εμεί τον εαυτό μα από τον λαό. Πόξο, ναι. Ότι είμαστε έξω από αυτό. Πέξο, ο ναι. λαό είναι κάτι αφηρημένο και εμεί δεν ανήκουμε σε αυτό. Ε, ναι, έτσι. δεν υπάρχει περίπτωση. Ε. Έχει μεγάλη σημασία εδώ τον τρόπο που πρέπει να κινηθεί, να κινηθεί ένα κόσμο, η, η, η προσωπική απόφαση και στάση του καθενό. Λοιπόν, ε, να πούμε σε όλους όσου στέλνουν μηνύματα στον Κωνσταντίνο, στο Βλάση, στο Δημήτρη, στο Διονύση, στην Έλλη και άλλο Κωνσταντίνο, στο Γιάννη, στο Στάθη, στη Ρένα να είναι καλά. Έτσι ανέφερα μερικά ονόματα. Ε, και να πω ένα ωραίο άσχετο ο Γλέζος λέει πήγε επίσκεψη μα στο στέλνει ένας φίλος δεν το ξέρα ε, πήγε επίσκεψη λέει στο για περαστικά και του πήγε και γλυκά ε, δεν το γνωρίζω το θέμα έτσι για να κλείσουμε το πριν πάμε στο δελτίο ειδήσεων ε, ανθρώπινο, γνωρίζονται πολλά χρόνια έχουν μια ιστορία έτσι ανθρώπινο. τον τελευταίο αν... μισού αιώνα της χώρας έτσι. είναι ανθρώπινο αν θεωρίζεις ότι και δύο είναι άνθρωποι. Ναι, εντάξει. Έδωσε το χρώμα σου, δεν μπορούσε. Ε, θέλω να πω δηλαδή, εντάξει, ο καθένα. Αυτό εντάξει. Προσωπικά πάντως για να ξαναγυρίσουν στην ιστορία, επειδή με πήραν και σήμερα α, από κάποιου αδερφού ή του αθλητού με ρωτάγανε για την επίσκεψη mm. τη Σύπρα και όλα αυτά. Προσωπικά δεν με ενοχλεί το ότι πάει και βλέπει το Σόιμπλε. Να. Δηλαδή, εντάξει ρε παιδιά, σκοτώνεστε α πούμε για το. και, και σα τελέχει το ζύγιζα. Έχετε ας πούμε πάρει, αρχίζουν και φωνάζουν ας πούμε πολλοί σκοσμονοχοί μέσα για το, την πήγε και βρήκε το σόιμπλε. Εδώ πήγε και ήδη το Σόιμπλε πέρας. Mm. Δηλαδή... Διάκοψε το διακοπές του, ναι τον δει. Τώρα θα μου πεις, αν το θεωρείς ότι είναι εκπρόσωπος του ανιστών που σου επιβάλλουν εδώ ο καθεστός, ο Σόιμπλε, εντάξει, μπορείς να πας για να το πεις, δεν πάει να πνιγείς δε φυλάρα. Ναι. Mm. Εγώ δεν πρέπει να σα αναγνωρίσω τίποτα. Αν ναι. μου το πει αυτό το πράγμα, θα μπορούσε να θεωρήσεις. Mm. ότι στο Brookings τι ακριβώς κάνει. Αυτό το έχετε πάρει. Χαμπάρι το ότι υπάρχει στο Brookings. Mm -hmm. Στο Brookings μπορεί να μου βρει κάποιο ότι το επισκέφτηκε και μίλησε κάποιο ο οποίος δεν ήταν ταυτισμένος ή όργανο των Αμερικανικών συμφερόντων ή αυτό δεν μα πειράζει καθότι αυγεί, στην ίδια αυγή, με το του Σαββάτου μας λέει ότι η ανεργία, η φτώχεια και είναι η συνταγή των ευρώ νεοφιλελεύθερων. Δηλαδή, οι Αμερικανο νεοφιλελεύθεροι είναι εκτός παιδιάς, εκτός εικόνας. Mm. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Μάλισμα, Εγώ ξέρω μάλισμα. ότι ο νεοφιλελευθερισμός είναι ενίως. Είναι ευρώ νεοφιλελεύθερο. Ε ναι. ναι. ναι. Και γιατί, γιατί αναπαράγει δημοσιεύματα του New York Times, τη Guardian και του Financial Times mm. που ξαφνικά έχουν πάρει θέση υπέρ των Αμερικανών ενάντια στου Γερμανού. Και ξαφνικά έχουν απολυτοποιήσει το ρόλο της Γερμανία. Δεν κατάλαβα δηλαδή αν βάλουμε πλάτη στου Αμερικανού όπω μα κάνει ο Γεωργάκη που λέει στον Ομπάμα ότι πρέπει να παρέμβει στο ευρωπαϊκό εγχείρημα για να διασωθεί το ευρωπαϊκό εγχείρημα, είμαστε ΟΚΕΙ okay. mm -hmm. Δεν καταλαβαίνω τη λογική αυτή. <Σιναι> λοιπόν, ε, θα πάμε σε ένα δελθείο ειδήσεων. Ο φίλος μας ο Διονύσης μας πληροφορεί ότι προημερών λέει δύο πράσινοι πολιτευτές του ΣΥΡΙΖΑ από τη Θεσσαλονίκη και τον Πειραιά συναντήθηκαν με άλλους συντρόφους τους που επίσης προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ προκειμένου να αποφασίσουν την αποχώρησή τους από το κόμμα τη αξιωματική αντιπολίτευσης. Η συνάντηση έγινε στο ξενοδοχείο τη της Καραϊσκάκη. Καραϊσκάκ ε, έτσι, μα πληροφορούν. Παιδιά μα πληροφορείτε για όλα. Μέχρι στιγμή δεν μου έχετε στείλει πληροφόρηση ε, για το ποιοι έβαλαν τη σφαίρα στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Τον ψάχνουν. Τον ψάχνουν ακόμα. Λοιπόν, και επειδή κάποιο φίλο μάλλον δεν το κατάλαβε, η σφαίρα δεν διαπέρασε το τζάμι. Βεβαίω είναι σφαίρα τα τζάμια στην, ε, στη συγκρού, το γραφείο τη Νέα Δημοκρατία. Όχι, κάποιο υποτίθεται ότι είχε αφήσει. Μια σφαίρα, μια σφαίρα στο γραφείο του Πρωθυπουργού είναι ακόμα το, το, το θέμα πιο σεναριακό, έτσι. Αν ζώσαν γιαγιά μου πω να τα είχαν συλλάβει. η ναι. <laughs> γεμάτη ήταν, ήταν στην κατοχή πήγαινε, έκανε τίποτα τέτοια επεσκέσεις εγκαμονός. Όχι, ήταν γεμάτη από κάλλικες των 105 ε, ε, ε, Χιλιοστών οβίδε τότε που ήταν τους κανανε, τα κάνει βάζα ε, με λουμίνε γεμάτο. <σχε> <τένα απορία> <σχε> συνταξιούχος... <σχε> δεν είναι ξυλά. Αυτό ήταν απόρρα του πολέμου που βρίσκανε, του κάγει και δεν έχει ναι, κάνει σε τη δουλειά. Κάποιοι συνταξιού δεν έχει κάνει τη δουλειά. Δεν και είναι και πολύ εύκολο κιόλα γιατί μπορεί να βρει με μεγάλη άνεση σφαίρε, ολόκληρε και με τη γόμωσή του. Και το λέω με τα λόγω ναι. Όλων διαμετρημάτων, ακόμη και αντιαεροπορικών, βαρέων, βαρέων όπλων ε, για χρήση αεροπορικών, στην παρελιά τη Καλαμάδα. Αν μα κάψει λιγάκι, θα βρει και σήμερα να βρίσκει πάμπολα. Ειδικά στο κομμάτι τη παραλία που είναι πω, μέσα, στην, λέει, το, μέσα στην πόλη ή κοντά στην πόλη. Μάλιστα. Αν σκάψει λίγο τα χαλίδια και τι ιστορίε και ψάξει κάτι. Ακόμα και δεν είναι. Ε, ήταν η πλάκα των παιδιών, δεν μα τα παιδιά έτσι έκαναν. Ε, Λοιπόν, πάμε στο Δελτίο Ειδήσεων και επιστρέφουμε. Λοιπόν, έχουμε 25 λεπτά στη διαθέσή μας. Μέχρι να τελειώσει η εκπομπή. Ναι. Έτσι, Δημήτρης Καζάκης, Γεωργία Μπάστα, εκπομπή ΑΕ. Ε... Είπαμε ότι το ραντεβού μας για το απόγευμα είναι στην Κηφισιά, στο Άλσος, στο άλσος Κηφισιάς, έξι ώρα το απόγευμα στον δρόμο Στην πάνω μεριά του Άλσος Κηφισιάς. Ωραία, διότι θα πάμε στο Ίδρυμα ε. Λάτσι, όπου θα γίνει η βράβευση του κύριου Παπαδημου, τον κύριο Στουρνάρα, το ΙΟΒΕ. Θα βραδεύσει τον κύριο Παπαδήμο, τον πρώην Πρωθυπουργό μας, αυτό το καταπληκτικό κύριο. Λοιπόν, και νομίζω ότι έχουμε καταλάβει όλη τη σημασία της αποψινής συνάντησης, αποψινής διαμαρτυρίας. Ε, όπως λέω όλες αυτές τις ημέρες, πάρτε την οικογένειά σας, τους φίλους σας, το σωματείο σας, το κίνημά σας, τη σχολή σας, το σβολέο σας και ελάτε. Λοιπόν, εκεί είναι το σημαντικό ραντεβού της ε, απόψινής ημέρας, μια ημέρα πολύ δύσκολης, μια ημέρα που κορυφώνεται και με τη βούλα της Ελληνικής Βουλής. Έτσι, το γεγονός ότι παραδίδουμε την εθνική μα κυριαρχία, Δημήτρη. Ε, από το πρωί δεν πρόκειται να το ακούσετε αυτό Αν ακούσετε μία παράγραφο Διότι από το πρωί όλες οι εκπομπές ασχολούνται με το ποιος είναι ο τρομοκράτης ε, και, ας, με και, τη με τη το... και με τη σφαίρα Και λόγω του ότι έχει πάθει ψυχικό από τη σφαίρα του ε, Προφανώς γι' αυτό τον παίρνουν τηλέφωνο οι αρχηγοί των mm. κομμάτων πούμε, Και συμπαρέσταται στο τι έγινε και δηλαδή, Τι έπαθε ας πούμε ε, ε, υπάρχει ψυχολογικό τραύμα. Ε, ψυχολογικό. Αυτοκτονικός ναι. ιδεασμός. Δεν είναι εύκολο να είσαι πρωθυπουργός σε αυτή τη χώρα. Αυτό να πεις. Την περίοδο. Ε, και για να... Ε, και μην ξεχνάμε. Και ε. για την, ε, ε, την ανησυχία του κύριου Τσίπρα. Λέει, γιατί λέει τέτοια βία. Ε. Τα κλιμακούμενη βία, λέει το τελευταίο. <Και> δεν καταλαβαίνει <Και το έχεις> ο κύριο ο κύριος Τσίπρας γιατί συμβαίνει αυτό. Μια χαρά πάμε. Δεν, ναι. δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αυτή η κλιμακούμενη Μας βία. Μα λέει όσοι δεν θέλουν να αυτοκτονούν. Άρα ναι. οι άλλοι γιατί αντιδρούν. γιατί αντιδρούν. Αυτοκτονή. Έχει δύο, δύο επιλογέ. Είναι να ψηφίσει Τσίπρα ή να αυτοκτονήσει. Τώρα αν αυτό το αυτόσιμο δεν έχει καμία σημασία. Μα έτσι και αλλιώ ήταν αυτοκτονία το ότι δεν ψηφίσαμε Τσίπρα. Ήταν αυτοκτονία για όλη την Ευρώπη. Διότι να αυτοκτονήσεις τωρα αν αυτο το του ετσι και ηταν αυτοκτονια το χάσε όλη η δηλωση του τσιπρα χασε ολη ευρωπη που δεν Εσύς... βγήκε ο Τσίπρας. Ναι. Μιλάμε... Σου λέω, θα είναι η βρεσιά του μέλλοντος αυτή. <laughs> λοιπόν, <laughs> ε, πάμε την ψηφία. Να πάμε τι, πάνε και, τι και, πάρει και ψηφίζονται και ωραία σήμερα. Τι ναι ωραία θα γίνουν σήμερα. Τι ωραία, Αυτό που ψηφίζουν, δεν είναι απλά παραχώρηση εθνική κυριαρχία. Στην πραγματικότητα, θέτουν πάνω από όλα τα δικαιώματα που μπορεί να έχει μια χώρα και ένας λαός, το δικαίωμα του δανειστή να α, εξασφαλίσει τα του. Mm. Α, τίθεται α, α, πάνω και από το δικαίωμα στη ζωή του ελληνικού λαού ή του ανθρώπου το δικαίωμα του δανειστή να πάρει τα δάνειά του ή να εξασφαλίσει τα δάνειά του. Και το λέω γιατί πλέον καταργείται κάθε ενία Δεν μπορεί να προβληθεί κανένα είδου ασυλία. Ούτε και για την προστασία της ανθρώπινης ζωής δεν μπορεί να προταθεί ασυλία. Διότι το κράτος πλέον καταλύεται, είναι ισότιμο με την τράπεζα της Ελλάδας που είναι ανώνυμη εταιρεία, για να καταλάβουμε δηλαδή τι λέμε, συνυπογράφει η Ελλάδα μαζί με μια ανώνυμη εταιρεία την, κα, ε, την α, απεμπόληση της εθνική κυριαρχία κυριαρχίας απέναντι σε μια ανώνυμη εταιρεία που είναι το Ευρωπαϊκό Τα, Τα, Ταμείο Χρηματοσχείας Σταθερότητας με το οποίο συμβάλλεται για το, για το χρέος. Και ε, το κάνει αυτό πράγμα έχοντας ε, κατά νου, ότι δεν μπορεί να υπερασπιστεί πλέον κανέναν, ούτε τον Έλληνα πολίτη. Ο οποίος Έλληνας πολίτης, η του, η συνταξή του, η δουλειά του, η περιουσιακή του ε, κατάσταση, η κατάσταση του, η προοπτική του, τα πάντα, είναι υποδεέστερα των ε, δικαιωμάτων, ε, των όποιων δικαιωμάτων έχει ο των δικαιωμάτων, στα λεφτά, στα λεφτά του. Αυτό είναι το δικαίωμα το δανειστεί, δεν υπάρχει κανέναν άλλο αυτό το πράγμα υπογράφουν σήμερα βεβαίως αυτό μπορεί, ε, μπορεί ε, πολιτική ε, του χιδέου επίπεδου Γεωργιάδη, Λικούδη και λοιπόν συγγενών ναι, και φίλων ναι. να λένε ότι από τη στιγμή που έχει δανειστεί δεν έχει εθνική κυριαρχία η διεθνής νομοθεσία από το 19ο αιώνα λέει ακριβώς τον άποδο ότι από τη στιγμή που έχει δανειστεί το μόνο όπλο που κατέχει σαν κράτος είναι η εθνική σου κυριαρχία. Ναι. Αν την παραχωρήσεις έχεις τελειώσει. Λοιπόν, το, το, θα θέλω να, εγώ να σημειώσω ότι αυτό το πράγμα που επιβάλλεται σήμερα στη χώρα είναι α, καθαρά α, καθεστώς δουλείας δια του χρέους. Ο όρος δουλεία δια του χρέους δεν είναι όρος ο οποίος είναι απλά πολιτικός και κοινωνικό Μπορεί να το χρησιμοποιούμε μεταξύ μας. Είναι όρος του διεθνού δικαίου. Α, υπάρχει δηλαδή... Ο όρος, ναι, όρος διεθνούς δικαίου υπάρχει σε σύμβαση mm -hmm. την έχω μπροστά μου όπως ακριβώς έχει επικυρωθεί ε, από τον Βασίλειο της Ελλάδος το 1972 στην εφημερίδα της κυβέρνησης με το νομοθετικό διάταγμα ε, η, η παρίθμα ε, 1145 όπου αφορά τη, την σύ Συμπληρωματική σύμβαση σχετικά με την, ε, την κατάρρηση τη δουλεία, της εμπορία των δούλων και των παρεφερόν προ τη δουλειά θεσμών και πρακτική. Αν πάμε λοιπόν σε αυτή τη σύμβαση, όπω έχει ε, μεταφραστεί έτσι, μου αρέσει αυτό το τύπο η γλώσσα. <ΣΣΣΣΣΣ> <laughs> λοιπόν, του 72, στο άρθρο 1, παράγραφο α, λέει. Έκασαν των κρατών των συμβαλωμένων δια της παρού συμβάσεω, θα λάβει άπατα τα μέτρα νομοθετικά ή και μέτρα, άτινα θα κρυθούν πραγματοποιήσιμα και αναγκαία, προσεφή επίτευξη βαθμίω και το δυνατόν συντομότερον, τη πλήρου καταργήσεως ή τη εγκαταλείψεω των ακόλουθων θεσμών και πράξεων ή και συνηθιών. Α. Τη δουλειάς διαχρέη. ήτι τη θέσεω, ή καταστάσεως της προκυπτούσης εκ του γεγονότος ότι ο οφηλέτης είναι ειναγκασμένος είναι mm -hmm. να παράσχει ως εγγύηση ενός χρέους τα προσωπικάς του υπηρεσίας ή τα υπηρεσίας προσώπου επί του οποίου ασκεί εξουσίαν εις περίπτωσιν ή κατά δικαίαν κρίσιν αξία των υπηρεσιών του δεν προορίζεται να έχει στην εξόφληση του χρέους. Μάλιστα. Δηλαδή, όταν να μου μειώνεις το μισθό και τη σύνταξη αλλά αυτό δεν αφορά την εξόφληση του χρέους mm. αλλά να γίνω πιο ανταγωνιστός, ανταγωνιστός με τα κριτήρα των δανειστών μου mm -hmm. αυτό είναι δουλεία για του χρέους. Mm -hmm. Ή εάν η διάρκεια των υπηρεσιών του δεν είναι περιορισμένη και δεν έχει προσδιοριστεί ο χαρακτήρ Τιούτον. Δηλαδή, εάν με υποβαθμίζει σαν οικονομία, σαν λαό, σαν χώρα, για να με κάνεις πιο ανταγωνιστικό, σύμφωνα με τα κριτήρια των αγορών και των δανειστών μου, ώστε να μπορούν να με ξαναδανείσουν, αυτό είναι δουλεία διά του χρέου, διότι δεν είναι προσωρινή έκταση κατάσταση που θα την υποστώ για να ξαναγυρίσω στην ΠΕΤΕΠ, στην προηγουμένη κατάστασή μου. Αυτή. Είναι η σύμβαση που έχει υπογράψει το ελληνικό κράτο και το γερμανικό και όλα τα κάτω τη ευροζόνη και την παραβιάζουν εφαρμόζοντας κατό δουλειά για του χρέου σε ένα ολόκληρο κράτο, σε ένα ολόκληρο λαό. Αυτή είναι η σύμβαση που υπογράφεται σήμερα. Που ψηφίζεται σήμερα. Ξαναπέσα παρακαλώ που υπάρχει για κρατές που. Εφημερίσει κυβερνήσει, του Βασιλείου τη Ελλάδο, είναι η ελληνική μετάφραση, έτσι. Μ. Αυτή ψηφίστηκε το 1956 Μάλιστα. από τον Νόε και το κάθε κράτο μετά το πέρασε στο ιστορικό του δίκαιο mm -hmm. με την αναγνώριση. Ε, στην Ελλάδα έγινε με το νομοθετικό διάταγμα 1145 περικυρώσεως κυρώσεω συμπληρωματική συμβάση για την κατάργηση τη δουλεία εμπορία των δούλων και των παρεμφερών προς τη δουλεία θεσμών και πρακτικής, 29 Απριλίου 1972. Mm -hmm. Με Πολύ ωραία. Έτσι. Και εμεί ερχόμαστε τώρα επιδημοκρατίας... Το, και Ναι, κα... το φεκ αριθμός φίλου 105 τέφο πρώτο. Μάλιστα. Και εμεί επιδημοκρατίας μάλιστα, ερχόμαστε και καταλήγουμε. Και μετά θα αναρωτήσω ο κ. Τσίπρα γιατί τέτοια βία ρε παιδιά. Μάλιστα. Λοιπόν, δικαιούμαστε να απαλλαγούμε από τη δουλεία. Δεν ξέρω. Ας αναρωτηθούμε. Α αναρωτηθούμε και να στον εαυτό του και πώ θα σταθεί αυτό. Και δεύτερο. Για να ξέρουμε και να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Λοιπόν. Για να περάσει και να νομοποιηθεί μια, μια τέτοια διαδικασία Δεν απαιτείται απλά συμπολίτευση Απαιτείται και αντιπολίτευση ναι. Λοιπόν ας κράζει ό,τι θέλει και ας λέει ό,τι θέλει η αντιπολίτευση Από τη στιγμή που παραμένει στο κοινοβούλιο Που, κάνει, που υιοθετεί τέτοιες πράξεις mm -hmm. Είναι δικλείδα ασφαλείας του κοινοβουλίου δικλίδα νομ, νομοποίησης τέτοιων πράξεων μέσα στο κοινοβούλιο θα λογοδοτήσει η αντιπολίτευση όταν ο λαός πάρει τα χέρια στην εξουσία θα λογοδοτήσει ως συνεργός σε τέτοιε πράξεις γιατί δεν αρκεί να λες εγώ καταψήφισα δεν είναι δυνατόν να συμμετέχει ένα κοινοβούλιο που επαναφέρει τη δουλεία και μάλιστα σε κρατικό επίπεδο σε κρατικό θεσμό παρά και ενάντια σε διεθνεί συμβάσει, ιστορίες και όλα αυτά τα πράγματα αξίες, αρχές και συντάγματα και να μου λε, εγώ το καταψήφισα. Ή αποχώρησα από τη βουλή. Αποχώρησα, ναι. ναι Έκανα αποχή. Το, το καταδίκασα, το κατήκυλα και αποχώρησα. Ναι, λοιπόν. Μόνο α, εάν φύγει από το κοινοβούλιο, δικαιούσε να πει ότι εγώ δεν συμμετείχα στο έγκλημα. Ναι. Έτσι. Για να μην μα ζητάνε τα ρέστα, όταν θα έρθει εκείνη η στιγμή που θα καθίσει το σκαμνί και θα πρέπει να απολογηθούν ω συνεργή τη σημερινή κατάσταση. Εντάξει, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα. Βγαίνει και ένα θαυμάσιο βιβλίο, το ετοιμάζει ένας φίλος και συναγωνιστής για τη δίκη δίκητο δοσιλόγο του 45 με όλο το νομικό υλικό που υπάρχει mm. για να καταλάβετε πόσο εύκολο mm. είναι να δικάσεις δοσιολόγους και συνεργούς. Και μάλιστα να δείτε πως το, το, το κατηγορητήριο απεικονίζει τη σημερινή κατάσταση. Mm. Ακόμη και εκείνος, προσέξτε, μια κυβέρνηση. Λοιπόν, ακόμη και την α, ιονή πρόκληση εμφυλίου. Θα διαβάσετε εκεί με ποιο τρόπο ένας έξοχος επιτρόπος ο, ε, ο επιτρόπος της δίκης αυτής, ο οποίος δεν πολύ γνωρίζουμε και τι απέγινε. Ναι. Ελπίζω, δεν, δεν το ξέρω προσωπικά εγώ ναι. του Λοιπόν, πώς στοιχειοθετεί την κατηγορία δοσιλογισμού για την πρόκληση εμφυλίου πολέμου από τους σύλλογους και όταν το διαβάστε αυτό mm -hmm. θα δείτε πως ακριβώς λειτουργεί αυτό πράγμα και σήμερα πως προκαλούν πώς προσπαθούν να προκαλέσουν κατάσταση σε εμφυλείο πολέμου ή να εξωθήσουν τον, τον κόσμο σε εμφυλείο πολέμου είναι, ναι. σήμερα και θα δείτε πόσοι εκδεξιών και εξαριστερών εντάσσονται ή μπαίνουν σε αυτό το ναι, το ναι, κάδρο ναι, ναι. λοιπόν και ξαναλέω. Το άνθρο είναι το άνθρο ένα παράγραφος α έτσι, της συγκεκριμένης σύμβασης και έχει να κάνει για τη δουλεία, για το χρέος. Και εδώ θα ήθελα πολύ να ακούσω κάποιον πως αυτό το πράγμα, αυτός ο ορισμός δεν αφορά τον ελληνικό λαό και τη κατάσταση σήμερα. Ναι. Εδώ παραβιάζεται ακόμη και το δικαίωμα του ανθρώπου στη ζωή. Γιατί εξωθούν έναν κόσμο να πεθάνει ή να εξοδοθεί ή να πέσει σε τέτοια κατάσταση ώστε να μην μπορεί να διαχειριστούν και κανεί τη ζωή του με δεδομένο ότι πρέπει να εξασφαλιστεί, εξασφαλίζει τα δανικά τη χώρα. Παρεμιστό, τέτοιου τύπου σύμβραση, τέτοιου τύπου συνθήκες ή προποθέσει, δεν έχει υπογάσει ποτέ ξανά η προποθεσει δεν εχει υπογραψει ποτε ξανα η ελλαδα Ω Ως μου κράτο. Παρά το γεγονό ότι έχει τέσσερι επίσημε χεροκοπίε. Όμω, αυτού του τύπου ή. Το χειρότερο που υπογράψει, που έχουν υπογράψει Έλληνε γιατί τότε δεν είχαμε κράτο, mm -hmm. ήταν, ήταν τα περίφημα τα γνωστά, μάλλον και κακώ αποκαλούμενα δάνεια τη ανεξαρτησια 1824 184-1825. Έχει ενδιαφέρον να, δι, να, να δούμε τι είχαν υπογράψει τότε, μάλλον ποιε όρου είχαν, υπο... είχαν αποδεκτή. Λοιπόν, στα ομόλογα που είχαν δώσει οι Βρετανοί δανειστές, ε, υπήρχε η εξή ρήτρα. Οι πρόσοδοι, οι πρόσοδοι που έχει να κάνει με το κοχρεολύσια, έτσι λέγοντας τότε, τη ήταν λέγανε τότε, οι πρόσοδοι θα είναι πληρωτέ τόσο σε περίοδο ειρήνης, όσο και σε περίοδο πολέμου, χωρίς διάκριση, σε όλους τους δικαιούχου ανεξάρτητα από το αν ανήκουν σε φιλικό ή εχθρικό κράτο. ως προς την Ελλάδα. Για την πληρωμή των προσόδων έχουν δεσμευτεί όλα τα έσοδα τη Ελλάδα. Το σύνολο τη εθνική περιουσίας τη Ελλάδα, δια του παρόντος, υποθηκεύεται στου κατόχους όλων των υποχρεώσεων που χορηγήθηκαν δυνάμι του παρόντο δανείου, έω το ολόκληρο το ποσό του κεφαλαίου που αυτές οι υποχρεώσει αντιπροσωπεύουν θα πληρωθεί σύμφωνα με το παρεχόμενο χρεολητικό κεφάλαιο. Χρεολητικό κεφάλαιο στην εποχή εκείνη ονομαζόταν το sinking fund είναι μετάφραση και δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα είδος ειδικού λογαριασμού σαν το σημερινό ειδικό λογαριασμό που υπάρχει στην Τράπεζα τη έτσι και τον ελέγχει η Τρόικα δηλαδή οι δανειστές τότε μόνο ε, αυτό το είχαμε υπογράψει τότε και στην κατάσταση αυτήν ξαναγυρίζουμε μόνο τότε δεν υπήρχε επίσημο κράτο. Okay. γι' αυτό λοιπόν και γι' αυτό άλλωστε προσπαθούσα να το επιβάλλουν έχει ενδιαφέρον να πούμε ότι ακόμη και το Αγγλικό κράτος, το Αγγλικό κράτος, mm -hmm. έτσι, γιατί αυτοί ήταν ιδιώτες και, συν, ε, και έκαναν σύμβαση, έτσι, ήταν τα ομόλογα, με Έλληνες ιδιώτες, οι οποίοι ως ιδιώτες εκπροσωπούσαν την Ελλάδα. Έτσι, ακόμη επίσημο κράτος αναγνωρισμένο, επίσημο mm -hmm. κράτος ανεξάρτητο, δεν υπήρχε. Όταν υπήξε, και πήγαν οι ομολογιούχοι αυτοί να ζητήσουν τα λεφτά, να παρέμβει το Αγγλικό κράτος στην Ελλάδα για να πάρουν τα λεφτά τους. Ο Πάλμερες στον υπουργό Εξωτερικών τότε, μετά τα Πρωθυπουργός αλλά τότε Υπουργός Εξωτερικών, είπε ότι το κράτος δεν αναγνωρίζει κατάλυση άλλου κράτους για χρέη. Και μάλιστα υπερδιωτών. Αυτό το λέγε το, 1800, το 1837. Εμείς ξαναγυρίζουμε υπογράφοντας μια ανάλογη δανειακή σύμβαση που προβλέπει στην ουσία αυτό που προέβλεπαν τότε τα δάνεια, τα ίδια πράγματα προβλέπει. Η έννοια τη ασυλία, κατάληξη κτλ. είναι η σημερινή νομική όρη που αφορούν αυτά τα πράγματα. Τα ίδια. Λοιπόν, επίσημο το επίσημο κράτος και άρα αυτοκαταλύεται Ακέβω. το κράτο. Μετατρέπεται σε κράτο υποαίρεση προκειμένου οι δανειστές να εξεφαλίσουν. Και το χειρότερο από όλα δεν είναι αυτό. Το χειρότερο είναι ότι δεν στον επιβάλλει οι δυο της, στο επιβάλλουν άλλα κράτη, η Ευρωζώνη. Αυτό το πράγμα, αυτού του τύπου τη σύμβαση, δεν τόλμησε κανένας να την επιβάλλει σε κανένα κράτος. Κανένα, κανένα Δελτανιτάφ, κανένας. Και ακόμη και το αγγλικό δίκαιο έχει σχεδιαστεί όχι για να εκχωρείς την κυριαρχία σου έναντι άλλου κράτου, αλλά να εκχωρεί περιορισμένα την κυριαρχία σου για να εξασφαλίσει ιδιότητα δανειστή. Το αγγλικό δίκαιο έχει φτιαχτεί έτσι ώστε να εξασφαλίσει το ιδιότητα δανειστή έναντι κράτου. Ναι. στε οικειοθελώ ω προ το δανειστή και ω προ το χρέο του δανειστή, του ιδιότητα δανειστή, οικειοθελώ το κράτο να απεμπολεί την κυριαρχία του προκειμένου να συζητήσει μαζί του. Να διασφαλίσει τον ιδιότητα. Δεν νοείται απ' εθνική εθνικής κυριαρχίας, ακόμη και στο αγγλικό δίκαιο, απέναντι σε άλλα κράτη. Γιατί αυτό είναι κάζους μπέλη με βάση το διεθνέ δίκαιο και, και ισοδυναμή με κήρυξη πολέμου και κατάκτηση αυτής της χώρας. Το αντιλαμβανόμαστε? Ο κύριος Τσίπας αποκλείεται. Αποκλείεται διότι ακόμη ζει στον εφέλωμα το ότι πίεσε, διεκδίκησε η Γερμανία και διέγραψε τρία πουλάκια κάθεται μπορεί κάποιος στα σοβαρά να καταλάβει στα σοβαρά τι σημαίνουν αυτά τα πράγματα και άρα δεν μπορούμε να το, αυτό να το διεκδικήσουμε με απλά όρους διαμαρτυρίας έγινε ανεπι, μπήκαμε ανεπιστρεπτοί στο δρόμο της ανατροπής mm -hmm. και όποιος αυτό το πράγμα δεν το συνειδητοποιεί τότε απλά τι να πω, δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω όποιος όμως δεν στρατεύεται σαν ιστορία τότε περνάει στην αντίπερα όχθη το θέλει ή το θέλει και δεν μιλάμε για τον κόσμο μιλάμε για τις πολιτικές δυνάμεις λοιπόν αυτό συμβαίνει σήμερα βεβαίως έχει συμβεί ήδη στη χώρα απλά σήμερα παίρνει επίσημη την, επίσημη επίσημη, την επίσημη... την ναι. πιο επίσημη σφάλιδα. Όπως λέει εδώ, μαρέσει έτσι πολύ mm. το νομοδιατικό διάταγμα, ας πούμε. Έτσι. Ναι. Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του κράτους σφραγής. <laughs> πολύ καλό, ναι. Έτσι. Σωστά, πολύ ωραία. Ε, ήταν πολύ ωραίο αυτό το ιστορικό στοιχείο, ε, διότι έτσι δίνουμε και στοιχεία στους αναγνώστες και στους ακροατές μας, για το τι ακριβώς συμβαίνει, διότι όπως είπαμε αυτά δεν ακούγονται, σήμερα παίζει το πιο είναι ο και πώς βρέθηκε η σφαίρα. Ε, εδώ το φορολογικό ψηφίστηκε την Παρασκευή και ούτε που... Ο, ο, ούτε, ούτε, ούτε οι βουλευτές Ούτε οι βουλευτές, μα δεν το ξέρουν. Τώρα το ξέρουν και οι εφημερίδες ακόμα, από σήμερα έχουν αρχίσει και βγάζουν κάποια πραγματάκια, έτσι. Λοιπόν, πόσο μάλλον για αυτά. Και στη Βουλή σήμερα φαντάζομαι στη συζήτηση τι θα μονοπολίσει το ενδιαφέρον που θα πέσουν οι κορώνες στο, και... στη σφαίρα του Πρωθυπουργού. Δεν ξέρω, μερικές φορές, θα θα με, μερικές φορές, μια... μου, ε, επειδή έβλεπα τον κόσμο και τώρα στην επαρχία, εντάξει, στις εκδηλώσεις που έγιναν, εκεί που έγιναν, mm. και στο Αγρήνιο και στην α, Αφιλογία, Ευχαριστώ. Όντως ήταν είναι καλές, δηλαδή και στο Αγρίνιο και στην Αφιλοχία mm -hmm. Και με κόσμο και με ενδιαφέρον ο κόσμος και ρωτούς και τα λοιπά Αλλά μερικές φορές ρε παιδί μου δεν ξέρω Αισθάνεσαι ότι απέχει Δεν έχουμε αξιοπρέπεια Δεν έχουμε αξιοπρέπεια Τουλάχιστον όσοι πρέπει Γιατί Βλέπω ορισμένους ανθρώπους ρε παιδί μου και, λέει, και, και σου λένε Είναι έτοιμοι να χάψουν οτιδήποτε Οτιδήποτε όσο παλαβό πράγμα και τους βλέπεις ότι προσπαθούν να το αναμεταδώσουν είτε από την τηλεόραση, είτε από τον πολιτικό τους καθοδηγητή είτε από τον οποιονδήποτε βλάκα τον οποίο έχουν ακούσει που δεν έχει ήρμω και σκέψη και δεν μπορεί να το μεταδώσει ο άλλο δεν μπορεί να το αναπαράγει, δεν μπορεί να το πει σαν επιχείρημα ή σαν σκέψη και όμως είναι διεθυμένος αυτό να το αγκαλιάσει περισσότερο από την στιγνή λογική που σου λέει ένα και ένα κάνουν δύο δεν μπορεί να κάνετε τρία ρε παιδιά, ή παραπέντε. Όσο και το. ή φιλώνουμε. ούτε ένα και ένα, κάνουνε σώταρκο. Ναι. τι γίνεται. παρόλα αυτά, βλέπω ο λυμένο κόσμο ρε παιδί μου. λες και τους χρωστάει, παιδιά διάολε Τι χρωστάζε φίλε, που αποδέχεσε τη μεγαλύτερη βλακιά Μόνο και μόνο γιατί. Γιατί εσύ τρέψε τα πάντα. Γιατί εσύ φοβάσαι και φοβάσαι τόσο πολύ ώστε γίνεσαι αναξιοπρεπή. Με τον εαυτό σου, οδεύει με του άλλους, με τον εαυτό σου. ώστε να δεχτεί οτιδήποτε βολεύει τη φοβία σου. Αξιοπρέπεια, παιδιά, πρέπει να αποκτήσουμε. Δεν είναι να συμφωνήσει με αυτό που λέω. Όχι. Να σε αξιοπρεπεί. Να μην δεχτεί αυτό που σου λέει ο άλλο. Όταν δεν στηρίζεται στη λογική, όχι στην πραγματικότητα, στη λογική. Για φαντάσου τι θα κοστίσει Εάν του επιτρέψεις να συνεχίσει αυτό, Να κάνει αυτό που κάνει Στο όνομα του δικού σου φόβου, του σου φόβου mm -hmm. Πόσα παιδιά πρέπει να χαθούν ακόμη Πόσα εγγόνια Πόση άνεργοι, Πόσα οικογένειε πρέπει να δουν στον δρόμο Για να σταματήσουμε να είμαστε Αναξιοπρεπείς Και να μην χάβουμε Τον οποιονδήποτε Τη χάρπαστο, τη χωδιώκτη, καρεκλοκένταυρο σου πετάει ό,τι θέλει και ενώ ξέρεις ότι αυτό δεν κολλάει δεν, δεν, ναι, δεν ναι, συνάδει ναι, με ναι, τη ναι, λογική τίποτα, ναι. παρόλα αυτά η τρομακτική σου φοβία σε κάνει να το αποδέχεσαι και γίνεις σαν απέναντι απέναν στον εαυτό σου, στα παιδιά σου, στην οικογένειά σου πότε ρε, παιδιά να το κάνουμε να το ξεπεράσουμε αυτό το πράγμα έχουμε καμιά υποχρέωση απέναντί του. Αυτοί έχουν υποχρέωση απέναντί μα. και η υποχρέωση τους είναι να μιλάνε σταράτα καθαρά και με τέτοιο τρόπο ώστε πραγματικά να σε κερδίζουν, να κερδίζουν τη λογική σου και να τονώνουν και να υποστηρίζουν την αξιοπρέπειά σου Παρεπιπτόντως και αυτό με αυτό το τελευταίο μια, χα... μια χαρωτιωμένη ποινέδια ναι. που δεν έλεγα Εγώ για το Περίμε... περιμένει, περιμένα, περιμένα να δω τον γραμματέα αυτόν παλιά του παλιού συνασπισμού και μου είχε βρει στην πλατεία του Αγρινίου και τα λοιπά που είχε χρησιμοποιήσει το Γεωργιάδη σαν επιχείρημα εναντίον μου. Ενεφανίστη. Τον κάλεσε στον την εκπομπή και ο άνθρωπος το αψού δεν είναι καλά. Με μια διαφορά. Δεν ετόλμησε αυτή την φορά. όμως. Απλά δεν ενεφανίστηκε. Μπορεί και να τα έχει σκεφτεί αλλιώ τα πράγματα. Να εμφανίσει και μπορεί λοιπόν, να τα έχει σκεφτεί και αλλιώ. Δεν ξέρω, λέω τώρα. Εγώ. Η κομματική αντιμιστεία είναι βαρεβάτη ιστορία και δεν. Λοιπόν, <laughs> Να πούμε έτσι για να ελαφρύνουμε λίγο, αλλά δεν είναι πάρα πολύ με αυτά που είπε πριν από λίγο, ότι για πόσο θα δεχόμαστε, να ακούμε πράγματα τα οποία δεν έχουν να κάνουν καθόλου με τη λογική, με την κοινή λογική. Ένα από αυτό με πληροφορεί τώρα ένα φίλο, πριν από το, το μήνυμα, ε, για την κυκλική πορεία που έκανε η σφαίρα, προσέξτε. Τι μετέδωσε, λέει, το Μέγκα. Το Μέγκα, λέει, μεταδίδει ότι η Σφαίρα μπήκε στο γραφείο του Σαμαρά, χτύπησε σε μια κολλώνα, κατευθύνθηκε προ την οροφή και κατόπιν έπεσε στο πάτωμα. Και όπω είπε χαρακτηριστικά η δημοσιογράφος το Μέγκα, η Σφαίρα έκανε κυκλική πορεία. Ερώτηση. Ερώτηση. Στη γωνία έβγαζε φλάσ. <laughs> δεν ξέρω, παιδιά. <laughs> δηλαδή. Διότι αν δεν έβγαζε φλάσ, <κατερεώ> και... παρανομούσε παρανομούς... βάρο στον κώδικα οδική κυκλοφορία. <laughs> και αυτά όμω ακούστηκε. Δυστυχώ από μία συνάδελφο που κάνει χρόνια αστυνομικό ρεπορτάζ ένα μεγάλο κανάλι και 92 εκατομμύρια να πάρε και εκπέμπει. 92 εκατομμύρια να πάρε ακόμα, κανάλι, ο, λοιπόν... ο μικρό δεν μπορεί να έχει αλληλόχρεο και λειτουργικό κεφάλαιο mm -hmm. γιατί τράπεζα τον έχει πατήσει στο λαιμό αλλά το μέγκα για να μας φτιάξει για να μας, μας λέει όλα τα, και τα και πράγματα, κορία. 92 εκατομμύρια το δώσαμε, Εγώ. εντάξει. Λοιπόν, προσέξτε τώρα, ε, το βήμα, το σημαντικό, ένα σημαντικό βήμα, μια σημαντική μάχη είναι σήμερα το απόγευμα. Έξι ώρα το ραντεβού, υπενθυμίζω, θα είμαστε εκεί, εκπομπή ΑΕ θα είναι εκεί και άλλοι πολλοί θα είναι εκεί. Λοιπόν, σας περιμένουμε όλους να ενωθούμε μαζί στις 6 το απόγευμα στο Αλσου Κηφισιάς, στο επάνω μέρος τον τροχονόμο. Ε, τελικό η μα κατεύθυνση είναι το Ίδρυμα Λάτσι. Ίδρυμα, ε, εκεί το ΙΟΒΕ πρόκειται να βρεβεύσει τον κύριο Παπαδήμο και θα είναι σημαντικέ προσωπικότητε που έχουν παίξει σημαντικό ρόλο στην καταστροφή τη χώρα. Λοιπόν, και πρέπει να είμαστε και εμεί εκεί να χτυπήσουμε τα δικά μα παλαμάκια. Ε, ναι, πρέπει, πρέπει, πρέπει. Εδώ με μεζέδε και ποτό και να είμαστε εμεί εκεί. Εγώ είχα την τρελή ιδέα και λέω φαντάσου να μαζευτούμε. Τι χρειάζεται πάρα πολύ, λίγε χιλιάδε. Και αν θα πάθουν την πλάκα τη ζωή του, του περιμένουν στο Σύνταγμα. Σήμερα στη Βουλή θα είναι εκεί παραδεταγμένοι χιλιάδες δυνάμεις δυνάμει στο ΜΑΤ και θα πάρουν και, και, τη, και την ε, Νέα Δημοκρατία, τώρα, και μεταξαρμαντικό Άλφα, τη Αμερικάνικη Πρωσία κτλ. Και να βρεθούμε ξαφνικά, βρε παιδιά στο κεφαλάρι, κάποιοι χιλιάδε θα πάθουν την πλάκα τη ζωή του. Στρατήγημα, όπω τα λέγει ο κολυκοτρόνη. Αυτό, αυτό. Λοιπόν. Ε, θα σας δούμε σήμερα το απόγευμα Και ραδιοφωνικά θα τα πούμε Αύριο πάλι Από τον Άρτε ΦΕΟ Στους 90,6 Λοιπόν να μείνετε συντονισμένοι εδώ ε, Ακολουθεί το πρόγραμμά μας Ακολουθεί ο Χάρης Μπότσαρης Αν δεν το ξέρω ίσως να μην είναι Ο κύριος Μπότσαρης ε, σήμερα Εντάξει Λοιπόν ε, θα δώσουμε μικρόφωνο Ραντεβού αύριο Να είστε όλοι καλά και καλή δύναμη